Ευχαρισπέρα σε όλους Δευτέρα 21 Μαΐου του 2012 Η Αστρική Πύλη είναι και πάλι μαζί σας Είμαστε α... εδώ με μια εκπομπή αφιχέρωμα στη μαγεία Νομίζουμε ότι όλες οι απορίες σας επιτέλους θα βρουν μια απάντηση ακόμα και αυτές που δεν τολμάτε ποτέ να εκφράσετε ε, Το θέμα της μαγείας μαζί με μια ακόμα μικρή έκπληξη την οποία, για την οποία σα είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και η ανασκόπηση από το πανελληνικό Συμπόσιο για την Αναζήτηση που έλεγε χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Θέατρο Αλφα στην Αθήνα Όλα αυτά θα τα δούμε α, μέσα στι επόμενες δύο περίπου ώρες μέχρι τις 12, 12 και 20 Το τραγουδάκι και σε λίγο και πάλι μαζί Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σα, Μηνά Παπαγιοργίου. Και Ανδρέας Πανουτσόπουλο, εδώ στα όμορφα μικρόφωνα του Ατλαντή 105,2 και στο διαδίκτυο μέσω του www.ατλαντήfm.gr. Να πούμε ότι για όλου εσά που μα ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε μέσα από το ραδιόφωνο, όπω είπε ο Ανδρέας είτε μέσα από το διαδίκτυο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα μέσα από το Facebook. Υπάρχει η, ο λογαριασμό Ραδιοφωνική Αστρική Πύλη, αλλιώ, Stargate FM. Όπως επίσης στο email της εκπομπής stargatefm.gmail.com είμαστε εδώ να δεχτούμε το μήνυμα στην σας, την παρατήρησή σας, την ερώτησή σας για μια εκπομπή όπως είπαμε πριν αφιερώμαστε στη μαγεία. Επίσης υπάρχει και ο τρόπος ε, μέσω κινητού τηλεφώνου, ο τρόπος επικοινωνίας μέσω κινητού τηλεφώνου Γραφετέ α, α αφήνετε κενό και το μήνυμα σα στο 54454 54, καθώς επίσης και η επίσημη στο σελίδα της εκπομπής Αστρική Πύλη, το www.stargatefm.gr δύο ήταν οι εκπομπές που φορτώθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, χρωστάμε ακόμα μία, Ναι και τελευταία με τον κύριο Λελούδα. Μπορεί κανείς α, μέσω του αρχή των εκπομπών να ακούσει όποτε θέλει, να κατεβάσει όποτε θέλει όλες α, τις εκπομπές μας από το Νοέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα. Ναι. Ωραία, λοιπόν ε, μην θες να κάνουμε μια εισαγωγή Στο τι θα πούμε απόψε Γιατί πήγαμε για τη μαγεία είναι κάτι, Ακούγεται έτσι πολύ γενικό Τι θα μιλήσουμε Έχουμε κάποιον καλεσμένο έκπληξη μαζί μας ε, ε, Πώς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους ε, φίλους εκπομπής Να καταλάβουν κάποια πράγματα περί μαγείας Όντως η μαγεία είναι μια έννοια Η οποία περιλαμβάνει τόσο σε ουσιαστικό επίπεδο όσο ακόμα περισσότερο στο μυαλό των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και δεν ασχολούνται καθόλου μία πληθώρα από έννοιες, εξηγήσει, ή ερμηνείες ή θεματικά πεδία τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή. Μαζί μας εδώ στην Αθήνα, εδώ στο στούντιο του Ατλαντής είναι ένα ειδήμων επί του θέματος, ο μάλιστα τυχαίνει να είναι και ένα από του βασικού συνεργάτε αυτή τη εκπομπή. Είναι ο Γιώργο Ιωαννίδη, ο καλό μα φίλο, ψυχολόγο, συγγραφέα και αρχισυντάκτης του περιοδικού Μίστερι. Ο Γιώργο, ο οποίο ήταν εδώ κατά τη διάρκεια του Σαββαδοκυριακού για τι ανάγκε τη εργασία του Πανελλαδικού Συμποσίου Κορυφή, έμεινε για ακόμα μία μέρα στην Αθήνα μόνο και μόνο για να είναι για πρώτη φορά μαζί μας α, α, εδώ στο στούντιο Θέλω Τον, να ευχαριστούμε, τον α, ευχαριστούμε πολύ και να τον καλησπέρισουμε που ήρθε εδώ στην εκπομπή μας Καλησπέρα παιδιά και σας ευχαριστώ τη φιλοξενία για ακόμη μια φορά στην Αστρική Πύλη Πολύ ωραία. ωραία Γιώργο ελπίζω θα σε βομβαρδίσουμε με ερωτήσεις για το επόμενο γιώργο θα είναι μια γενικότερα να πούμε ότι η δομή της απόψηνής εκπομπής θα είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με όλα όσα έχουμε συνηθίσει θα αφιερώσουμε. Ολόκληρο το δίωρο Στη μαγεία θα μιλήσει αρκετά ο Γιώργος Θα είναι αρκετές οι ερωτήσεις που θα του κάνουμε Αλλά πολύ πολύ σημαντικό Θέλουμε και τη δική σας συμβολή Ελπίζουμε βέβαια και εμείς να ανοίξουμε Έτσι τα, το παιχνίδι της τράπουλας Να βάλουμε πολλά χαρτιά στο τραπέζι Και εσείς να βοηθήσετε με τις ερωτήσεις Με τις τοποθετήσει σα. Θα είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα η σημερινή θα είναι μια εκπομπή η οποία, αφιερωμένη στο θέμα που σας είπαμε, μαγεία, θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τις ερωτήσεις και να ξενδιαλύνουμε είτε ένα μυστήριο που μπορεί να υπάρχει, είτε το λα... κάποια λάθη στην αντίληψη που έχουμε οι περισσότεροι περίπτυμα αγείας. Δεν νομίζω προσωπικά δεν είναι ότι έχω ασχοληθεί ποτέ σοβαρά και έχω εμβαθύνει στο θέμα. Γι' αυτό και η συμβολή του Γιώργου του Ιωαννίδη, του αγαπημένου μας συνεργάτη, θα είναι πολύτιμη, θα είναι μια εκπομπή μου βομβαρδισμός με ερωτήσεις και όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να τα έχουμε καλά με τον Γιώργο, ο οποίος <laughs> έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια με το φαινόμενο της μαγεία, οπότε δεν θέλουμε να του πάμε και κόντρα, δεν ξέρεις τι μπορεί τι να, γίνεται, να κάνει. Έτσι, τι μπορεί δεν να μα ναι, βρει. Ναι. Οπότε ας τα έχουμε καλά μαζί του, δεν θα τον δυσκολεύσουμε ποτέ πολύ στι ερωτήσεις. Ωστόσο, αν δεν μας τα λέει καλά, θα προσπαθήσουμε να... Ε, εφαρμόσουμε διάφορα αντίμετρα. Δεν ξέρω, έχω πρόχειρα το σταυρουδάκι και το καθρεφτάκι. Εγώ Μάλιστα. δεν ξέρω αν πιάνω Χιούμορ κάνω δηλαδή. Θα τα πούμε όλα αυτά μέσα στο επόμενο <laughs> διάστημα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο λοιπόν, να επιστρέφουμε να κάνουμε έτσι μια μουσική ανάσα. Δεν θα, όχι μουσικό διάλειμμα, να μπει το μουσικό μα χαλί και να περάσουμε στη στήλη με τι ειδήσει πριν περάσουμε στο κεντρικό θέμα τη απόψηνή μα εκπομπή. Αναστρική Πύλη και πάλι μαζί σα. Θα ξεκινήσουμε χωρίς αμφιβολία Με το Πανελλαδικό Συμπόσιο Για την Εναλλακτική Αναζήτηση Που έλαβε χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο Στο Θέατρο Α στην Αθήνα Ένα διήμερο από το, από το πρωί Μέχρι το βράδυ και, τις, και το Σάββατο και την Κυριακή Με αρκετε ομιλιες ομιλίες Πάνω από 15-16 Αρκετές ερωτήσεις Στο Θέατρο Α η προσέλευση Ίσως να μην ήταν όχι ίσως Δεν ήταν αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι οι αρκετοί φίλοι από την άλλη που τίμησαν την όλη εκδήλωση με την παρουσία τους α, έμαθαν πάρα πολλά πράγματα πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα για ετερόκλητα θέματα για θέματα που ξεκινούσαν από τη θρησκειολογία το, το, τα ανεξήγητα φαινόμενα τι βέδες, τι συνδικές και τα ταξίδια του, του Διονύσου α, μέχρι την οικονομία, την, τα πολιτικοκοινωνικά κοινωνικα τα προβλήματα μάλλον στην πολιτική και στην οικονομία της σύγχρονης Ελλάδας και βέβαια μέσα σε όλα αυτά Αντρέα πούμε ότι είχαμε και την ιδιαίτερη ενότητα η οποία οργανώθηκε από την ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού και το μεταφυσικό.gr την Κυριακή το πρωί με πολύ ξεχωριστές ομιλίες και η συγκεκριμένη ενότητα είχε σαν στόχο να δείξει και την δική μας προσέγγιση, όχι μόνο στην κοινότητα, αλλά και εδώ στην αστρική πύλη και στην εκπομπή που κάνουμε. Τέλος πάντων, υπόθηκαν πολύ σοβαρά πράγματα, μεγάλος ο προβληματισμός και ερωτήσεις βέβαια του κοινού. Ήταν ένα διήμερο εναλλακτική αναζήτησης, έτσι. Μηνά, ε, καλά κάνεις και το προσεγγίσεις το θέμα, ωστόσο η δική μου οπτική διαφοροποιείται σε ένα βαθμό σε σχέση με τη δική σου, εσύ την θετική πλευρά των πραγμάτων και ισχύουν 100% αυτά που έχεις πει, δεν θέλω να αμφισβητήσω όταν κουβέντα σου. Ε, δεν συγνώμη πως σε διακόπτω λίγο, ναι. απλά σου αφήνω τον χώρο, είναι στρατηγική όλο αυτό, σου αφήνω τον χώρο να αναδείξει και εσύ μια άλλη πλευρά, έτσι ώστε μετά να κληθώ εγώ να τη σχολιάσω. Ευχαριστώ είναι τοποθέτησή σου μπορεί να χαρακτηριστεί άσπρου χρώματος η δική μου θα είναι μαύρη και κατάμαυρη μηνά μπαίνουμε <laughs> στο κλίμα για την εκπομπή πιστεύω <laughs> ε, τέλος πάντων για να πάλι αυτή η λέξη έχει επανέλθει στο λεξιλογίο μου τέλος μου. πάντων ναι. να. κάτι πρέπει να κάνω να τη σκοτώσω ε, λοιπόν η δική μου εντύπωση από το συμπόσιο είναι ότι πέρα από τα θετικά μηνύματα που σας μετέδωσε και ο Μινάσε υπήρξαν και κάποια αρνητικά μηνύματα που μου έδωσε αυτό το συμπόσιο. Πρώτον, η προσέλευση του κόσμου. Αυτό είναι και σημαντικότερο, ίσω, γιατί ένα τέτοιο συμπόσιο γίνεται για τον κόσμο. Αν δεν έχει κοινό, αν δεν έχει του φίλου ε, τη αναζήτηση μαζί σου εκεί, τότε γιατί κάνει ό,τι κάνει, ε, γιατί να κάνει ένα συμπόσιο που υποτίθεται θέλει να κάνει μια παρέμβαση στα τεκτενόμενα του χώρου να, και να ενώσει ανθρώπου με κοινά ενδιαφέροντα. Νομίζω ως προς αυτόν τον στρατηγικό πυλώνα που είχε το δεύτερο πανελλαδικό συμπόσιο ήταν μια ψυχρολουσία, θα έλεγα, για τους διοργανωτές. Ε, τώρα το τι μπορεί να έφταξε δεν είναι κάτι το οποίο είναι της παρούσεις θα γίνει αυτή η συζήτηση κάποια στιγμή. Φοβάμαι ότι είναι ίσως ένα γενικευμένο φαινόμενο στον χώρο της αναζήτηση, ότι... Έχει χάσει ίσως ε, το κοινό που είχε παλιότερα και, την, ε, πολύ, και το αγκάλιασμα ε, το έντονο του κόσμου. Βέβαια δεν είδαμε κάτι τέτοιο στη μέτακον μερικούς ε, μήνες πιο Αυτό είναι, φρύν, δεν μπορώ έτσι. να βγάλω γενικό συμπέρασμα. Ίσως, ε, επειδή στην ουσία αυτό το βίντεο πανελλαδικό συμπόσιο το οργάνωναν οι ε, ε, ε, εκδόσεις έσωπτων με την υποστήριξη του μεταφυσικό.gr, ίσως... Ε, η εμπορική πλευρά του κόσμου τη αναζήτηση, η εντό εισαγωγικών βιομηχανία όπω μπορούμε να πούμε, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν προϊόντα, τα οποία είναι βέβαια πνευματικό περιεχομένου όπως ένα περιοδικό αναζήτηση ή ένα βιβλίο αναζήτηση, μάλλον αυτή η βιομηχανία έχει πληγεί και ίσω φταίει και η κρίση. ίσως φταίνε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση, με τη θεματολογία με την ποιότητα που υπάρχει σε αυτέ τι δουλειέ είναι κάτι το οποίο βέβαια προβληματίζει πιο πολύ α, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνδέσει τη ζωή τους με αυτόν τον χώρο Να βάλουμε λίγο στο παιχνίδι και τον Γιώργο τον, τον Ιωαννίδη ο οποίος συμμετείχε στο Πανελλαδικό Συμπόσιο Κορυφή με μια άκρους ενδιαφέρουσα ομιλία για τα αποκαλυπτικά σημάδια στον ουρανό σε περίοδο κρίσης, Πώ το είδες, Γιώργο το... το Συμπόσιο φέτος θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα στο ότι η χαμηλή προσέλευση του κοινού είναι ένα θέμα αναλύσιμο, σημαίνει πιστεύω αρκετά για την τρομοκρατία που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή την περίοδο και το τι σημαίνει για τον απλό άνθρωπο η λέξη εναλλακτική αναζήτηση. Αλλά θα μείνω περισσότερο στην, στα θετικά, στα πολύ χρήσιμα στοιχεία που δόθηκαν στο συμπόσιο όπως η ομιλία του κ. Βλασίρασιά, ο οποίος τόνισε το στοιχείο του ανθρωπισμού, κάτι που λείπει σε μια οικονομική κοινωνία όπως αυτή σήμερα. Ε, και βέβαια όσοι είχαν τη χαρά να βρίσκονται στο συμπόσιο θα είχαν ακούσει ορισμένα πολύ ενδιαφέρον ε, συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική μας κατάσταση, το τι συμβαίνει και το τι μέλη γενέστε. Ε, οι ομιλίες του, του Χριστού Καταμουσταμονίτη για παράδειγμα ήταν πολύ διαφωτιστικές πέμπ, του θέματος Και υπήρχε ένα αισιόδοξο κομμάτι στο συμπόσιο αυτό Το οποίο είναι μια μικρή α, σπίθα ελπίδας α, και δημιουργικής δύναμης για όλους εμάς ε, Οπότε από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι το ο συμπόσιο επιτυχημένο Ωραία Λοιπόν, ε, να πούμε ότι υπήρξαν αρκετοί οι οποίες ζήτησαν από τους περιβρισκόμενους να οργανώνονται περισσότερο συχνά τέτοιου είδου συναντήσεις, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δουν οι υπεύθυνοι εκδότες, οι ιστοσελίδες, οι οποιοίδήποτε άνθρωποι τέλος πάντων βρίσκονται στα τιμόνια κάποιων προσπαθειών που φέρνουν κοντά τον κόσμο. Νομίζω σε τέτοιες εποχές αυτός ο χώρος εναλλακτική αναζήτησης θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο, Τόσο σε ό,τι αφορά τις εισπύρες, όσο και σε ό,τι αφορά κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να δοθούν, όσο τερόκλητος και ενοχώρης. Υπήρξαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, ίσως αυτό θέλεις να σχολιάσεις τώρα, Αντρέ. Υπήρξαν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα και κάποιες τεράστιες διαφορές α, που είδαμε μεταξύ των ομιλητών, σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις τους. Κάποιος τα έλεγε και ίσως... Αυτό Ήθελα να τονίσω ότι... Βίως ότι τουλάχιστον και η, και η δικιά μου αντιμετώπιση στο, ως προς τα θέματα του χώρου της αναζήτησης και ποια θεματολογία με προσωπική με ποιο τρόπο μου αρέσει να ασχολούμαι με, το, με αυτό που αποκαλούμε έτσι κάπως αφηρημένα βέβαια χώρο της αναζήτησης είναι ότι είδα υπάρχουν σε αυτό το άτυπο σύνολο αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι του, των θεασωτών του χώρου ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα μου και, στο... και, ανάμεσα... και σε... ανάμεσα σε εμένα και αυτούς. Ένα ένα τεράστιο χάσμα και αντίληψης και τρόπο να με αυτά τα θέματα και ιδεολογικό χάσμα ενδεχομένως να υπάρχει, ε, είναι κάπως όχι σοκαριστικό, απλά δείχνει ότι δεν είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο τελικά. Και α ε, ονομάζουμε όλο αυτό το πράγμα, όλου αυ αυτού του ανθρώπου χώρο τη αναζήτηση. Στο ίδιο στρωτόπεδο, με ποια έννοια το τοποθετήστε Με την έννοια ότι δεν θέλουμε, δεν κυνηγάμε τα, το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε τον ίδιο στόχο. Ε, ε, ο ο καθένα ψάχνετε για να το πούμε έτσι και λίγο πιο ναι. λαϊκά και τους δικούς του δικού του λόγου. Το θέμα είναι βέβαια αν έχει κάποιο δημόσιο βήμα και γνωρίζει ότι αυτά τα πράγματα τα οποία λες, μπορούν να επηρεάζουν και άλλου. Το θέμα είναι σε ποιον δρόμο μπορεί να βάλει κάποιου ανθρώπου με τα λεγομένα σου. Είναι για να μην πούμε Πάρα πολλά πράγματα Και βέβαια η κριτική που ασκούμε είναι από ανθρώπους Που ασχολούνται χρόνια με το χώρο Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι έχετε κάπως Έτσι εκλεπτισμένα αγούστα και Ίσως υπερβάλλετε. Μπορεί να ισχύει και αυτό Από την άλλη μεριά αυτό που κατάλαβα Είναι για άλλη μια φορά Θα πω το πιο σημαντικό που μου έμεινε εμ, Άνθρωποι οι οποίοι Συνδέονται με οικονομικά συμφέροντα στον χώρο μπορούν να εξαπολύσουν και τα πιο επικίνδυνα πράγματα και τα πιο ακραία κατά τη γνώμη μου για λόγους εντυπωσιασμού. Από την άλλη μεριά δεν είναι απαραίτητο να έχεις οικονομικό συμφέρον για να το κάνεις αυτό αλλά με πολύ πλέον αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή από μια συγκεκριμένη... δεν ήταν ομιλήτρια, από μια συγκεκριμένη κυρία ακούσαμε τα πάντα πάλι. Δηλαδή από το ότι τα γυαλιά ηλίου κλείνουν το τρίτο μάτι, ο ένας κάτω από, το, νησιά, ένας θα... κάτω από, το, από τη δήλο που θα εξασφαλίσει το μέλλον της Ελλάδας και δεν θα πάθουμε τίποτα, τελείως διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων και σε θέματα πολιτικής και σε θέματα λογικής, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Όχι, καλό είναι. Καλό είναι ναι. αυτό, ναι. Να. Ε... είναι καλό να συγκεντρώνονται όλες Αυτό το φάσμα όλες... δεν νομίζω ότι μπορεί να κλισ είναι... να γεφυρωθεί ποτέ. Είναι καλό να συγκεντρώνονται όλες αυτές οι απόψεις σε ένα χώρο, έτσι ώστε να φαίνονται αυτές οι μεγάλες διαφορές και να μπορεί να κρίνουν οι παραβρισκόμενι κάποια πράγματα βέβαια. εντάξει, Ναι, εγώ είμαι αυτές τις απόψεις. Είμαι παρα αυτές τις απόψεις. Θέμαμε το καλοκαίρι του 2011 όταν είχα παρευρεθεί στο στο συνέδριο, σε ένα παγκόσμιο Σύνηδριο για την Ατλαντίδα στο, στο νησί της Ανδωρίνης, όπου ήθετε θη το θέμα. Του, του τσαρλατανισμού είχε τεθεί έτσι ακριβώς με αυτή την, με αυτή την έννοια από, από έναν Γάλλο ερευνητή σε ό,τι αφορά το ζήτημα της, της αναζήτησης της Ατλαντίδας και η τοποθέτησή του ήταν η εξής ότι προκάλεσε τους οργανωτές τον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα χρόνια που θα οργανώταν το τέταρτο πλέον Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ατλαντίδα να προσκαλεστούν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιε ακραίε απόψει πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να εκτεθούν μέσα σε εισαγωγικά να εκτεθούν οι απόψει τη στο υπόλοιπο κοινό. Τέλο πάντων. Ε, για να έτσι σιγά σιγά να το κλείσουμε το θέμα, και μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ήταν κάτι, ίσω η πιο σημαντική εκδήλωση τη χρονιά ή από τι σημαντικότερε, τουλάχιστον στην Αθήνα, ή έτσι όπω τα ξέραμε τα πράγματα από προ... απ την προσμονή για αυτό το συμπόσιο. Να πούμε ότι στον ελληνικό χώρο της αναζήτησης, δηλαδή στον χώρο με τον οποίο ασχολούνται άνθρωποι που θέλουν να προσεγγίσουν θέματα τα οποία η κλασική επιστήμη ίσως τα έχει αφήσει απ' έξω ή αυτόν τον καιρό τα ανακαλύπτει, είναι άλλος ένας ορισμός αυτός, δεν είναι πλήρης. Δηλαδή οι πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με το μεταφυσικό, με το παραφυσικό, με θρησκείες, με πνευματικότητα, με παραεπιστήμη... Με οτιδήποτε άλλο, με φιλοσοφία, με πολιτική, με την ενεργία να με τα κοινά. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να ασχοληθείς με το χώρο της αναζήτησης. Μπορώ να πούμε ότι η προσέγγιση, η πλειοψηφία των ανθρώπων μινα που ασχολούνται, ε, δεν το κάνουν ε, έχοντας την αίσθηση ότι κάθε κουβέντα που λένε πρέπει να τη μετράνε και είναι πολύτιμη. Είναι πολύ εύκολο είτε να γράφουν αράδες λέγοντας ότι θέλουν, είτε να πάνε σε ομιλίες και να κάνουν τις εισηγήσεις που θέλουν και καλώς τις κάνουν. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει σκεπτικό πίσω από όλα αυτά. Ορισμένες φορές βλέπουμε ανθρώπους από που πάνε όπου τους καλέσουν, γράφουν ότι τους κατέβει γιατί έτσι τους αρέσει και εκφράζονται μέσω αυτών των μέσων. Τη σοβαρή προσέγγιση όμω, με την έννοια ότι έχω κάνει μια υπόθεση, έχω κάποια λογικά βήματα, προσπαθώ να ερευνήσω με βάση κάποιε συγκεκριμένε αρχέ μια υπόθεση και να βγάλω ένα συμπέρασμα το οποίο έχει, είναι αποτέλεσμα λογική, και να ασχολείσαι με παραλόγα πράγματα, μπορεί να τα προσεγγίσει με εργαλεία τη λογική. Δεν αποκλεί το ένα το άλλο. Αυτό είναι η εξαίρεση. Οπότε εμεί αυτό προσπαθήσαμε ίσως, να κάνουμε σε αυτό το συμπόσιο, να προσελκύσουμε και να δώσουμε μια προσέγγιση η οποία δείχνει ότι. Κοιτάξτε, μήπω με τα εργαλεία της λογικής ε, αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο αίρισμα και γίνει ο χώρος περισσότερο να πλησιάσει το mainstream, γιατί εμένα αυτό είναι ο στόχος μου. Αυτά τα θέματα, ε, υπάρχουν βέβαια και άλλοι ορισμοί που ακούσαμε και στο Συμπόσιο, ότι ε, ο χώρος της αναζήτησης είναι κάτι πάντα που έχει να κάνει σε σχέση με το περιθώριο. Δεν το λέω με κακή έννοια, το λέω ότι το πάντα, θα, πάντα θα είμαστε λίγοι, πάντα θα είμαστε ένα underground κίνημα. Εγώ δεν το βιώνω έτσι, εγώ θέλω να γίνει ένα mainstream κίνημα και μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν τα φόντα mm. για να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και αυτό θέλω να φέρω. Και για να γίνει mainstream πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα παγκοσμίως παραδεδεκμένα εργαλεία της λογικής. Yeah. Ε, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω και τον Γιώργο, τον Ιωαννίδη, να κάνει μια παρέμβαση γιατί έχουμε πει πολλά. Απλά μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω και συμπλήρωμα πιο σωστά. Ε... Ο χώρος της εναλλακτικής αναζήτησης διακατέχεται από ένα φιλελεύθερο πνεύμα. Αυτό όμως δεν πρέπει να δικαιολογεί τον επιδερμικό συγκριτισμό. Ας μην ξεχνάμε τον υγιή σκεπτικισμό. Είναι ένα βασικό εργαλείο τόσο για την έρευνα, αλλά και για την καταγνώση του αγνώστου. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. έχω να κλείσω απλά λέγοντας ότι στο Πανελλαδικό Συμπόζιο Κορυφή είδαμε εικόνες οι οποίες αποτελούν ίσως την ουσία όλων αυτών των, των συναντήσεων, των συναπαντημάτων και των εκδηλώσεων. Είδαμε δηλαδή πηγαδάκια ομιλητών με το κοινό στα διαλύματα, είδαμε συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων είδαμε ανθρώπους οι οποίοι σημείων κρατούσαν σημειώσεις στις ομιλίες και περίμεναν υπομονετικά να κάνουν τις ερωτήσεις τους στο τέλος είδαμε την α, έκθεση βιβλίου που υπήρχε εκεί από 6-7-8 εκδοτικούς εκδοτικού οικους εναλλακτική αναζήτηση. είδαμε δηλαδή σκηνές οι οποίες φέρνουν περισσότερο κοντά, κοντά τον κόσμο και αποτελούν ουσιαστικά την ουσία όλων αυτών α, για, να, α, για να λέμε έτσι και τα πράγματα με το όνομά τους μακάρι να διοργανώνονται περισσότερο συχνά Τέτοιου της εδώ στην Αστρική Πύλη και στο Μεταφυσικό συνεχίζουν να μας έρχονται μηνύματα και έτσι αιτήματα για τη διοργάνωση της ΜΕΤΑΚΟΝ 2013. Θα το δούμε και αυτό εν καιρό. Ίσως έχουμε περισσότερα από, από το φθηνό πορό και μετά. Κάπου εδώ και ενώ η ώρα έχει φτάσει τις περίπου 15-20. Θα κλείσουμε τη στήλη της ιδιουσιογραφίας και είχαμε ετοιμάσει κάποια νέα, δεν προλαβαίνουμε, θέλουμε οπωσδήποτε να μπούμε και στο θέμα της μαγείας. Θα ακολουθήσει ένα τραγουδάκι, εδώ που θα μας βάλει ο Ανδρέας, και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί, μπαίνοντας πλέον στα βαθιά. Παναλαμβάνω ότι μπορείτε να μα στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το Facebook, ραδιοφωνική αστρική πύλη, Stargate FM. Καθώ επίσης και στο email, το stargatefm.gmail.com λίγα λεπτά διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ατλαδί μόνο. Ροκ. η και πάλι μαζί σας 11 παρατέρτο σήμερα η εκπομπή αφιερωμένη στο τεράστιο θέμα της μαγείας. Μέχρι τις 12 τουλάχιστον θα έχουμε ένα μαραθώνιο συζητήσεων εδώ με τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη Γιώργο Ιωαννίδη ο οποίος είναι μεταξύ άλλων ιδικός αν μπορούμε να πούμε στο θέμα της μαγείας ειδικό, ειδικότερο βασικά από εμά το θέσω συγκριτικά για να μην ε, έχουμε υπερβολές στο λόγο και η ταπεινότητα όντω είναι μια σιγουριοδός προς την επιτυχία λοιπόν, ε, Δεν είμαι υπέρ τη ταπεινότητας εγώ Εμένα μου αρέσει εμένα Μου, μου αρέσει. προκαλεί αρνητικούς συνειρμούς Μπορώ να το καταλάβω ότι δεν σου αρέσει Ταπεινός εκεί που πρέπει, δηλαδή έχουμε γεμίσει με κύμβαλα αλλά εγωισμού και εγωπάθειες που διακυρίσουν και μας όχι, δένε την αλήθεια τους Όχι, εγώ νομίζω, την έννοια Εγώ νομίζω ότι έχουμε γεμίσει με ψευτοταπεινούς Και δεν μου αρέσει αυτό δεν ε, μ αρέσει. Όχι δεν νομίζω ότι έχουμε ψευτοταπεινούς Αυτή τη στιγμή μας έχουν κυριέψει ε, Αυτές οι φωνές Της ε, τις επιβολής κάποιος φωνάζει να ανεβάζει τους τόνους θέλοντας να επιβάλει το μήνυμά τους στους άλλους αλλά ας μην, ναι, να μην προτρέχουμε ναι, να μην τη ε, γιατί και τα εργαλεία της προπαγάνδας τα ξέρουμε επικρατής αυτό το πολιτικ... εγώ το πήγα και πολιτικά ότι οι φωνές εν τέλει, επικρατούν. Και όταν έρθει ο ψύχραιμος και ο ταπείνος, ίσως τον κατηγορούμε ότι δεν φωνάζει και αυτό σαν και εμάς. Ε, όχι κύριε, η προπαγάνδα δεν θα περάσει. Αυτό το στυλό <laughs> δεν έπρεπε το ρίξει. Να πούμε επίσης ότι μιας και εκλογές θα επαναληφθούν στις 17 Ιουνίου εδώ στην Ελλάδα, η εκπομπή η οποία είχαμε για την προπαγάνδα σαν και το επιβίωση επιβίωσης των εκλογών, είχαμε καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Ανδριανάτο από το ρητορικό κύκλο αποκτά πλέον Αντρέα, μια συλλεκτική αξία. Η συγκεκριμένη εκπομπή η οποία έχει ανέβει στο Stargatefm.gr και νομίζω ότι αξίζει να την, να την αναζητήσετε και να την ξανακούσετε όσο θα πλησιάζουμε στι 17 Ιουνίου. Ξαφνικά, μην και μόνο με ένα επιχείρημα, με έχει πείσει ότι όντω δεν χρειάζεται να είμαστε ταπεινοί. Όντω αυτή η εκπομπή <χι> ε, πραγματικά είναι μια εκπομπή εργαλείο η οποία θα σα βοηθήσει να ξεκλειδώσετε τα πραγματικά αλλά και Ενδεχομένω τα κρυφά μηνύματα των εκλογικών αναμετρήσεων και πώ να αντιμετωπίσετε αυτού που θέλουν να επιβάλλουν την απόψη του με δόλια μέσα. Να φύγουμε, να φύγουμε από λοιπόν. Τα ποινόντα της αστερικής κληρονομιά. Και πύλης. από την επικαιρότητα, γιατί τα θέματα τη μαγεία να... δεν είναι θέματα επικαιρότητα. Έχουν Για μια ιστορία εχ... από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν είναι ένα θέμα επίκαιρο να πει ότι προέκυψε τώρα. Μπορούμε δεν είναι όμως, ένα όψιμο θέμα η μαγεία. Μπορούμε να δώσουμε όμω και πτυχέ. Που αφορούν τη μαγεία στο σήμερα. Θα το βέβαια, κάνουμε και αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο στη συζήτηση το Γιώργο τον Ιωαννίδη. Ίσως του τα χαλάσαμε λίγο τώρα που μπλέξαμε εκλογέ, μαγεία, ίσω. Το... Εντάξει, δε... γιατί όχι. Υπάρχει ο αποκρυφισμός και η πολιτική θα τα Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον η χαο... θέμα. Η χαοτική μαγεία που εφαρμόζεται από κόμματα. Θα τα ρωτήσουμε. Δεν το είχα τώρα, Μουρθό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε <laughs> με μια βασική ερώτηση. Γιώργο, πώ ακριβώς ορίζεις ή ορίζεται ή ορίζεις μέσα από, το, από τη δική σου έρευνα τον όρο «Μαγεία» ε, Λοιπόν, τεράστιο θέμα και όχι μόνο από τους αρχαίους χρόνους Ανδρέα αλλά από, τη, από τα βάθη της προϊστορίας μάλιστα πρόσφατα ανακαλύφθηκε σε μια σπηλιά αρκετά χιλιάδων χρόνων μια βραχογραφία ενός εδίου όπως λένε οι επιστήμονες και μάλιστα η ελληνική μπλοκόσφαιρα έγραψε ότι πρόκειται για το αρχαιότερο πορνό στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην πραγματικότητα ήταν ένα μαγικό τάλισμα μια αναπαράσταση δηλαδή ενός ιερού μιας ιερής απεικονιση του ανθρώπινου σώματος αυτό σημαίνει ότι η μαγεία σε κάθε εποχή και για κάθε παράδοση ε, και για κάθε συγγραφέα πλέον είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί, πάρα πολλές απόψεις. Αυτό ακριβώς Γιώργο, ε, συγγνώμη, δεν σε διακόπτω για την ερώτηση που θέλω να διατυπώσω. Ε, να δούμε διαχρονικά, για να το πάρουμε έτσι ιστορικά, μας αρέσει και εδώ η ιστορική προσέγγιση στην εκπομπή, να δούμε διαχρονικά ε, Ποιο ήταν ο διαχρονικός ρόλος της μαγείας, όχι με την έννοια του ρόλου, αλλά φαντάζομαι ότι η έννοια της μαγείας έχει αλλάξει και έχει αλλοιωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η έννοια της μαγείας, φαντάζομαι μπορεί η αναγωγή να γίνει ακόμα και στον πρωτόχονο άνθρωπο ενδεχομένως, αλλά τι μαγεία να ασκούσε, Τέλο πάντων που ορίζουμε, τις ρίζες της μαγεία και πώς στο διαχρονικό έτσι διαιναικές έχει αλλάξει η έννοια της. Η μαγεία στην, στην αρχαιότητα ήταν κάθε στιγμή της ζωής του ανθρώπου ε, και αυτό έχει να κάνει με τα σύμβολα βασικά. Κάθε στιγμή του ανθρώπου ήταν συμβολική στιγμή σε σχέση με τον εαυτό του και με το περιβάλλον. Ε, θα ήθελα να πω όμως Λίγο καλύτερα τι δεν είναι μαγιά Να ξεκαθαρίσουμε έτσι λίγο το θέμα ε, μαγιά δεν είναι οφθαλμαπάτη Δεν είναι δηλαδή Τα κόλπα που κάνουν τα Τα οποία είναι έξυπνα τρίκ Τα οποία θα βρίσκει το μυαλό Για να μπερδεύει το μάτι Επίσης μαγιά δεν είναι η θαυματοποιία Δηλαδή Αυτά που βλέπουμε στον κινηματογράφο Όπως το Χάρι αν τα πράγματα τόσο απλά, όπως δείχνει η θαυματοποιία του, της λογοτεχνίας του φανταστικού, τότε ο κόσμος σαφώς θα πολύ διαφορετικός. Οπότε η μαγεία είναι κάτι άλλο. Και η μαγεία έχει να κάνει, ε, έχει συγκεκριμένα γνωρίσματα θα έλεγα. Ένα από αυτά είναι η χρήση συμβόλων, ένα άλλο είναι η μεταφυσική σκέψη, ένα τρίτο είναι η ενεργή δράση και φυσικά ο παραφυσικό παράγοντα. Γι' αυτό και... Ε, οι παραδοξολόγοι ασχολούνται με τη μαγεία γιατί υπάρχει το παραφυστικό στοιχείο οπότε αν θέλουμε ένα ορισμό της μαγείας ε, αυτό που δίνω εγώ τουλάχιστον είναι ότι πρόκειται για την επιστήμη που μέσα από συμβολικές παραστάσεις και επιμένω εδώ πέρα δηλαδή εικόνες, λόγια οι κινήσεις επιδιώκει να προκαλέσει αλλαγές στο άτομο σε σχέση με τον εαυτό του με το περιβάλλον αλλά και με τον κόσμο των αόρατων δυνάμεων Οπότε αυτό που έκανε η μαγεία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ήταν να φέρει τον άνθρωπο σε επαφή, σε ζωντανή επαφή με τον εαυτό του, με το περιβάλλον και με το αόρατο άλλο. Όπω το νοούσε ο Επειδή, Γιώργο, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα, δεν πρόκειται για μια τυπική συνέντευξη εδώ στην Αστρική Πίλεγκο. Θα επανέλθω πάλι στην ερώτηση του, που σου έκανε ο Ανδρέας και στην απάντηση που του έδωσες. Είπες λοιπόν ότι στην, στην αρχαιότητα κάθε στιγμή για τους ανθρώπους εκείνη την εποχή ήταν μαγεία ουσιαστικά. Γιατί ήταν στην ουσία όλοι τους κοσμοθέαση κατά κάποιο τρόπο ήταν συνδεδεμένοι με τη φύση. μίλησε για φυσική μαγεία. Εκεί που θα ήθελα, να, θα ήθελα να σταθούμε λίγο και θα ήθελα να σε ρωτήσω Ποια είναι αυτά τα στοιχεία της κοσμοθέασή τους που τους έκαναν να θεωρούν την κάθε στιγμή μαγική ε, και αν θες να περάσουμε έτσι και σε μια σύγκριση με, το, με τον κόσμο όπω διαμορφώθηκε μετέπειτα ε, και ποιος ήταν τελικά, ποιος ήταν ο ορισμός της μαγείας αργότερα, ποια ήταν... Ε, Ποια ήταν η υπόσταση που απέκτησε Γιατί ο κόσμος Από ό,τι καταλαβαίνω Δηλαδή αυτό που θα πω μάλλον Συμβάντης με την άποψή σου Γιατί ο κόσμος αποϊεροποιήθηκε Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τη λέξη Τεράστιο θέμα Πάρα πολύ τεράστιο θέμα ε, Το μυστικό αυτό το οποίο φέρνει Τον άνθρωπο σε επαφή ε, Με το άλλο όπως είπα Είναι τα σύμβολα ε, Τι γινόταν στην αρχαιότητα Καταρχήν για να ξέρουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν αρχαίο άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένα αρχαίο άνθρωπο. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά πώ οι αρχαίοι βίωναν ε, τη μαγική σχέση ε, με το περιβάλλον, με τον εαυτό του, με το περιβάλλον και με την άλλη πλευρά. Ε, ξέρουμε όμω ότι υπήρχε ένα είδο μυστική συμπάθεια. Ένα μικρό δείγμα αυτή τη κατάσταση βιώνει ο σύγχρονο άνθρωπο με μια απλή καθημερινή πραγματικότητα. Με τα χρήματα. Τα χρήματα είναι το χαρτονόμισμα που έχουμε στι τσέπε μα. Το, το νόμισμα δεν είναι παρά ένα σύμβολο. Και μάλιστα παλιότερα ήταν και πιο ξεκάθαρα γιατί τα χαρτονομίσματα είχαν σύμβολα ιδιαίτερα, περίεργα γεωμετρικά σχέδια, αλλά και τα σημαίνει και το απλό ευρώ. Η κίνηση που κάνουμε όταν δίνουμε ο ένα τον άλλον ένα χαρτονόμισμα, το οποίο είναι μια επιταγή που έχει διάφορε εικόνε, διάφορε παραστάσει, όλα αυτά τα πράγματα παραπέμπουν σε κάτι άλλο. Οπότε όταν μιλάμε για την α, ιερή καθημερινότητα που ζούσε ο αρχαίος ήταν ότι οι θεοί, τα πνεύματα υπήρχαν παντού, κατοικούσαν παντού και εγώ μπορώ να έρθω σάμεσε επαφή μαζί τους μέσα από τελετουργίες μέσα από τα όνειρα ακόμα και ο ήχος που έκανε ο άνεμος ε, τα σύννεφα έτσι όπως σχηματίζονταν Όλα όλα ήταν ζωντανά, όλη η φύση μιλούσε Όλη η φύση ήταν συμβολικό αντικείμενο Και ο άνθρωπος προσπαθούσε να διαβάσει Βέβαια δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνταν με τη μαγεία Ήτανε οι ή αυτοί που τους επέλεξαν οι θέοι Δηλαδή οι σαμάνοι ε, Τεράστιο θέμα και αυτό με το, ε, Η σημερινή εποχή έχει αλλάξει βέβαια Έχει γίνει πιο ορθολογιστική υπάρχουν διάφορες λόγοι ο ένας έχει να κάνει με την μεγάλη ακμή και την επανάσταση της επιστήμης ο άλλος έχει να κάνει βέβαια με την χριστιανική με το χριστιανικό μονοπόλιο στην έννοια του ιερού δεν είναι τυχαίο ότι η μαγεία ως μια πράξη καθημερινότητας που έφερνε το ιερό στο καθημερινό μέσα από την χριστιανοσύνη αλλάζει όψη και εκεί γίνεται ένα μεγάλο διαχωρισμό εκείνη την εποχή που ο Χριστιανισμός εμφανίζεται και σιγά-σιγά γίνεται νόμος του κράτους έχουμε το μεγάλο διαχωρισμό ανάμεσα στη λευκή μαγεία και στη μαύρη μαγεία όπου η μαύρη μαγεία είναι κακόβουλη μαγεία είναι η μαγεία των παγανιστών είναι η μαγεία που γίνεται απέναντι στα είδωλα που για χιλιάδες χρόνια λατρεύονταν θεοί ξαφνικά μέσα σχεδόν σε λίγα χρόνια οι θέοι γίνονται δαίμονες. Με μια άλλη έννοια, η έννοια του Σοκράτη για τον δαίμονα στο, στον λόγο ενός ιεροκήρυκα του Βυζαντίου αποκτάται μια τελείω διαφορετική υπόσταση. Από εκεί που ο κόσμος είναι ένα ιερό αντικείμενο γίνεται μια δαιμονοποιημένη πραγματικότητα στην οποία ο Βασιλιά τη είναι ο διάβολος. Και κατά επέκταση η μαγεία, δηλαδή αυτό που με φαίνει σε σχέση με τις δυνάμεις του κόσμου, είναι μια δαιμονική πραγματικότητα που όμω κάτι μια και αναφέρθηκε στο, στο πέρασμα στον χριστιανισμό και τις αλλαγές που αυτός επέφερε ως προς, το, ως προς την έννοια τη μαγής ή ως προς αυτό τέλο πάντων που ερχόταν στο μυαλό των ανθρώπων όταν τη λέξη μαγεία ο ίδιος ο χριστιανισμός μέσα στα τελετουργικά του δεν εμπεριέχει κατά κάποιο τρόπο α, μαγικά στοιχεία ακόμα, ακόμα και σήμερα δεν εμπεριέχει, είναι μαγεία δεν... Μα σοκάρεις αυτή τη στιγμή Γιώργη <laughs> <laughs> Μα όλη η τελετουργία της Εκκλησίας είναι μια μαγική πράξη Είναι τελετουργία η οποία χρησιμοποιεί συμβολικές κινήσεις, συμβολικό λόγο Όλα είναι σύμβολα Και μάλιστα αυτό που κάνει είναι ένα μυστήριο Τι σημαίνει μυστήριο? Η, η μεταμόρφωση κάποιων πραγμάτων Η μετατροπή ενός καθημερινού αντικειμένου σε ιερού αντικειμένου Αυτό ακριβώς είναι η μαγεία Απλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά η μαγεία της Εκκλησίας είναι θεσμοθετημένη, κοινωνικά αποδεκτή και δέχεται φυσικά την ευλογία των Αγίων και του, α, του Θεού α, ενώ οτιδήποτε είναι εκτός της Εκκλησίας είναι μαγεία του Διαβόλου και εδώ φυσικά ξεκινάνε όλες οι παρεξηγήσεις που μας τυραννούν μέχρι και σήμερα α, Μάλιστα, ε, επειδή θέλω να μείνω λίγο σε, σε αυτό το ερώτημα που σου έκανα θα μπορούσες να μας αναφέρεις κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα από, τη, από τελετουργικά στοιχεία του χριστιανισμού που θα μπορούσαν να, χαρακτηριστού, να χαρακτηριστούν μαγικά. Γιατί ίσως α πούμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες και ο κόσμος ίσως ψαχτεί. Εκκλησία, μαγεία, χριστιανισμός, όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι ένα. Ε, από πού να ξεκινήσω, από τις δεήσει οι οποίες είναι ε, τα evocations, οι επικλήσεις δηλαδή που κάνουν οι τελετουργικοί μάγοι ε, η μεταμόρφωση του α, το ψωμί και το κρασί που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού ε, και φυσικά το πιο περίτρανο από όλα, ο εξορκισμός ο οποίος είναι μια ξεκάθαρη μαγική πράξη, αρκετά θεαματική θα έλεγα. Και όσο σε, σε, σε κινηματογραφικό επίπεδο. Και δεν είναι τυχαίο που ο κινηματογράφος αγαπάει τόσο πολύ τον εξορκισμό με μυριάδες ταινίε. Mm -hmm. Ωραία. Πριν, πριν περάσουμε και σε κάποια ερώτηση του Αντρέα, εγώ θα ήθελα να κλείσω αυτόν τον κύκλο α, των ερωτήσεων σε ό,τι φορά το παρελθόν, τουλάχιστον από τη μεριά μου, να ξαναγυρίσουμε πάλι λίγο πίσω. Νομίζω πριν περάσουμε στο, στο κοντινό μα παρελθόν, ή στο παρόν α, έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε το θέμα της μαγείας στον αρχαίο κόσμο. Εγώ πάλι θα κάνω μια συνδυαστική ερώτηση. Α, μίλησες λοιπόν για έναν κόσμο Γιώργο, στον οποίο α, η φύση ήταν ιερή και τα πάντα ήταν ζωντανά. Χρησιμοποιώ τις λέξεις α, τις οποίες α, μας α, μετέφερες. Λοιπόν, τι είδους κόσμος θα μπορούσε να φτιαχτεί στο σήμερα, στον 21ο αιώνα, από μια ανθρώπινη κοινωνία που θεωρεί ότι όλα είναι ζωντανά είναι στην ουσία, ανήκει στην ουσία στο, στο ρεύμα των υλοζωιστών αν δεν κάνω λάθος της αρχαιότητα τι πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν στην παιδεία μας έμπαινε αυτό το κομμάτι τώρα αυτό είναι μια ερώτηση κρίσιος ίσως δεν ξέρω αν έχει. Αυτό είναι μια ερώτηση what if που λέμε τι θα γινόταν αν δεν κυριαρχούσε ο χριστιανισμός και συνέχιζε η αρχαία ελληνική παράδοση για παράδειγμα στη Μεσόγειο ε, μπορούμε να κάνουμε πολλές εικασίες ε, το σίγουρο όμως είναι ότι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση με το περιβάλλον και με τον εαυτό του φυσικά ε, θα ακολουθούσε τις, τα μονοπάτια της αρετής, της συμμετρίας ο κόσμος δεν θα ήταν ένα φοβικό αντικείμενο ε, ο χριστιανός ε, Ανάμεσα στα άλλα Δίνει περισσότερη έμφαση στο, Σε αυτό που θα ακολουθήσει Τη ζωή Δίνει περισσότερη έμφαση Στην δευτέρα παρουσία Τη συντέλεια του κόσμου Αντίθετα ένας ε, παγανιστή, Θα λέγαμε σήμερα Ένας πολυθεϊστής πιο σωστά μάλλον ε, Δεν θεωρεί ότι ο κόσμος Έχει αρχή μέση και τέλος Ή τέλο πάντων σίγουρα δεν θα έχει ένα τέλος Με την έννοια που της δίνει η αποκάλυψη του Ιωάννη κατεπέκταση επέκταση δεν μπορεί να κάνει και τίποτα διαφορετικό από το να κοσμεί να να κοσμεί τη φύση στην οποία κατοικεί και με σεβασμό απέναντι στη φύση να πράττει στην αντίθεση, αντίθεση με τον χριστιανισμό ο οποίος ε, η φύση είναι αυτό που έπεσε μαζί με τον Ανδάμ και τη ΔΕβα. Ε, αν προσέξουμε εδώ η, ο κόσμος ήταν ένας παράδεισος ο κήπος της Εδέμης ήταν παράδεισος και οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από αυτόν τον παράδεισο σε μια ερημική κατάσταση, σε μια άγονη κατάσταση, σε μια σκληρή κατάσταση. Αυτή η σκληρή πραγματικότητα, η καθημερινότητά μα. Οπότε η κοσμοαντίληψη των αρχαίων, των πολυθεϊστών, με αυτήν των χριστιανών διαφέρει πάρα πολύ και αυτό θα μεταφραζόταν και στην καθημερινότητα τη σύγχρονη, εάν δεν ο χριστιανισμό δεν κυριαρχούσε. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, και ο χριστιανισμό έχει θετικέ όψει, ερμηνείε και αντιμετωπίσει απέναντι στη φύση. Ε, οι πατέρες της εκκλησίας μιλάνε ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος Είναι υπεύθυνος και, ε, για την καλλιέργεια και την προστασία της φύσης Αλλά θεολογικά υπάρχουν μεγάλες διαφορές Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Θα αν μπορούμε να πούμε ότι στον ορισμό που έδωσε για τη μαγεία Την αποκάλεσε και ως την επιστήμη η οποία χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για να φέρει αλλαγές στο περιβάλλον, στον εαυτό του και στους άλλους, μέσω της χρήσης συμβόλων. Ε, εγώ ίσως θα ήθελα να το αλλάξω λίγο αυτό το σχήμα που μας περιγράψει ο Γιώργος και θέλω και την άποψή του πάνω σε αυτό. θα λέγα ότι εντοπίζω ότι η μαγεία μάλλον έχει λειτουργήσει σαν μια... Πρόγονη, μια, μάλλον μια κατάσταση η οποία έχει προηγηθεί της επιστήμης βλέπω αρκετές ομιοτές βλέπω ότι είναι το προστάδιο της ανθρωπότητας ε, στην επιστήμη βέβαια εκεί ίσως συνδέω και την μαγεία με τον αλχημισμό και ίσως τα μπερδεύω λίγο τα πράγματα αλλά αυ, αυτό βλέπω πιο πολύ βλέπουμε και όλα και τον ρόλο του μάγου ο οποίος... Ε, ίσως συνδυάζει κάποτε και τις ιδιότητες του θρησκευτικού λειτουργού και του ιατρού και σε παλαιότερες και, και πρωτόγονες κοινωνίες αλλά παλαιότερο τύπο κοινωνίες σε σχέση με τις δυτικές βλέπεις εσύ να αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στην επιστήμη και τη μαγεία όπως συνέθεσα ότι η μαγεία προηγήθηκε της επιστήμη και, τη... και τέλος πάντων θα σου κάνω και άλλες ερωτήσεις αργότερα συμφωνίζω με αυτή την προσέγγιση βασικά; λοιπόν, η, λέξη, η επιλογή της λέξης επιστήμη δεν είναι καθόλου τυχαία και αυτό λόγω της ίδιας της ετυμολογίας της λέξης από το επίστημη που σημαίνει γνωρίζω κάτι καλά λοιπόν ο μάγος και κυρίως οι ε, μάγοι των νεότερων χρόνων ε, δηλαδή τους τελευταίους περίπου δύο αιώνες ε, ασχολούνται με τα θέματα αυτά με βασικές αρχές που και η επιστήμη ακολουθεί, δηλαδή την παρατήρηση την τήρηση ε, σημειώσεων το πείραμα και την επανάληψη αυτό, αυτή η μεθοδολογία είναι κοινή με τις επιστήμες σαφώς δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο είναι κάποιες άλλες επιστήμες αλλά είναι ανεπτυγμένη με το δικό της τρόπο και στο δικό της πεδίο η μεθοδολογία όμως είναι κοινή και γι' αυτό δικαιούται ένας μάγος να αποκαλεί την τέχνη του επιστήμη Μάλιστα. Με βοήθησε αυτό γιατί όντως μου προκάλεσε έτσι απορία η χρήση αυτής της λέξης. Ε, κάτι θα ήθελα να σου πω... Να το, πάμε, να το εξειδικεύσουμε σιγά σιγά ίσως και στα θέματα μαγείας τι, να, Αν μπορούμε να το διάφορα είδη μαγείας να τα, Εγώ θα έλεγα να, να, κάνουμε, να συνεχίσουμε και μια ιστορική αναδρομή Δηλαδή να πάμε ίσως στα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας Αργότερα μεσαίωνα και να πάμε στο σήμερα Νομίζω και αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον Ο Γιώργος μίλησε προηγουμένως για, την, για τη μετάβαση Από τον αρχαίο κόσμο στον χριστιανικό Παρ' όλα αυτά τους μεταχριστιανικούς αιώνες, Γιώργο, είδαμε και την ανάπτυξη των, των φιλοσοφικών ρευμάτων της ύστερη Αρχαιόντας, νεοπλατωνισμός, νεοπυθαγόρη, και εκεί υπήρξε ένα μπόλιασμα ουσιαστικά της αρχαίας ελληνικής σκέψης και ανατολίτικων δοξασιών, οι οποίες δημιούργησαν τις βάσεις ακόμα και των σύγχρονων μαγικοθρησκευτικών ρευμάτων. Τι βλέπουμε εκεί, πώς, πώς, μπορείς να, πώς αξιολογείς αυτές τις, την ανάπτυξη αυτών των ρευμάτων. Ε, βασικά εδώ η μεγάλη διαφορά που έκανε ο Ιάμβληχος και οι συνεχιστές του είναι και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστή. Ε, η επαφή του ανθρώπου με το Θείο δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσω της φιλοσοφίας αλλά και μέσω μιας σειράς πράξεων ε, Συνθυμάτων όπως λέγανε Η οποία είναι η θεουργία Οπότε δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την άλλη πλευρά Μόνο με τη σκέψη, μόνο με το μυαλό Αλλά και με το έργο Αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν κάτι πολύ θετικό Και αυτό φυσικά μπολιάστηκε αργότερα και στο χριστιανισμό Μάλιστα αργότερα να πούμε βέβαια ότι περνάμε στο Βυζάντιο Όπου και εκεί έχουμε άγνωστε. εν πωλής, Μια άγνωστη εν ιστορία της Νομίζω ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι την έχουν αγγίξει εδώ στην Ελλάδα έτσι δεν είναι. Ναι η αλήθεια είναι ότι είναι όχι μόνο άγνωστα αλλά και μαύρη. Υπήρχαν πάρα πολλές διώξεις, πάρα πολλές νομοθεσίες ενάντια στη μαγεία. Υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα τι είναι μαγεία, πώς την ορίζουμε, πού επιτρέπεται, πώς επιτρέπεται και φυσικά υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην πρακτική από τον απλό κόσμο έξω από την Κωνσταντινούπολη και μέσα στην Κωνσταντινούπολη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει η δική εκπομπή και μόνο για αποκλειστικά για αυτό το θέμα και συνέχεια βέβαια να πούμε ότι περνάμε στα χρόνια του Μεσαίωνα όπου εμφανίζεται και το θέμα των μαγισσών, έτσι, το κυνήγι των μαγισσών Uh, πολύ παρεξηγημένο Σήμερα αρκετές από, τις, αρκετές από τις ιστορίες που μαθαίνουν τα μικρά παιδιά Μαθαίναμε και εμείς οι ίδιοι, Παρουσιάζουν τις μάγισσες σαν uh, γριές uh, Κακάσχημες που ανέβαιναν στο σκουπό ξυλό τους Κατά uh, διάρκεια του Μεσαίωνα Και uh, τρόμαζαν τα μικρά παιδιά Τι ακριβώς έχουμε εκεί Αυτό θα, η ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω Είναι αν πίσω από αυτές τις ιστορίες Τις τρομακτικές Κρύβεται κάτι. Συνήθω, όταν θέλουν κάποιοι να μα αποθαρρύνουν από κάτι, τον τίνουν με ένα ωραίο περιτύλιγμα. Ποια είναι η ιστορία των μάγισσων, τι αντιπροσώπευαν αυτέ οι γυναίκε ή αυτοί οι άνθρωποι τέλο πάντων που την ασκούσαν. Τεράστιο θέμα. Ε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβαινε με τι μάγισσε τότε σαφώ δεν είχε το μέγεθο το οποίο γράφουν τα βιβλία τη εποχή. Ή... Οι, οι, οι πρώτοι ερευνητές του 20ου αιώνα που λέγανε ότι πρόκειται για, για εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες που κάηκαν από την, από την Ιερά Εξέταση πρόκειται για αρκετές χιλιάδες αυτή είναι η αλήθεια, είναι αρκετές χιλιάδες όχι μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες ακόμη και ζώα υπήρχαν ζώα τα οποία θεώρησαν οι ιεροκήρυκες ότι είναι δαιμονισμένα και γι' αυτό έπρεπε να θανατοθούνε Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν ε, μικρές ομάδες ανθρώπων που συνέχιζαν με τον τρόπο τους αρχές παραδόσεις μαζεύονταν συνήθως ε, συγκεντρώνοντας τα δάση πραγματοποιούσαν ε, τα Σάμπαθ όπου, όσον αφορά αυτό με τη σκούπα ε, πρόκειται για ένα είδους παρεξήγησης μιας πραγματικής τεχνικής όμως Οι μάγισσες χρησιμοποιούσαν το σκουπόξυλο στο οποίο αλήφανε ε, στη μία άκρη του μία ειδική αλήφη και την τοποθετούσανε γυμνές ανάμεσα από τα πόδια τους η τριβή που προκαλούσε δημιουργούσε παρασυσιωγόνες ε, καταστάσεις όπου το άτομο ένιωθε ότι πετάει αυτό ε, στις γραβούρες αργότερα Παρουσιάστηκε ω η μάγισσα που καβαλάει το σκουμπόξυλο και πετάει στον αέρα. Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι μάγισσες τη εποχή για να ταξιδεύουν με άλλο τρόπο. Δεν μπορεί να αντισταθεί ο Αντρέα. Στο εγώ τώρα στο σχόλιο. Ναι, εγώ Αλλά δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν μπορώ. Εντάξει, ήταν η χρήσιμη πληροφορία τη ημέρα για μένα αυτή. Και εμένα μου άρεσε. Δεν ξέρω αν υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει και μια πιο κορυφαία στιγμή. Σίγουρα θα έχουμε και κάτι καλύτερο στη συνέχεια, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση. Όντως, ε, η έννοια του σκουπόξυλου και η κρυφή ιστορία που είχε το σκουπόξυλο το οποίο βοηθούσε γυμνές γυναίκες να φαντασιώνονται ότι πετούν και να εξυψώνονται νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν ε, είχαμε ε, ακούσει περισσότερο. το σκουπόξυλο υπάρχουν και άλλες παραδόσεις επίσης. Ε, τις τοποθετούσανε έξω από την πόρτα όταν φεύγανε από το σπίτι και άμα έπεφτε το σκουπόξυλο, σημαίνει ότι κάποιος με κακές προθέσεις ερχόταν μέσα. Ε, ή τις τοποθετούσαν πάνω στο τζάκι για αντίστοιχο σκοπό. Γενικά υπάρχει μεγάλη ιστορία για το σκουπόξιλο. Ε, Πάντως ε, η εικόνα που έχουμε είναι ότι στο Μεσαίωνα τουλάχιστον όλα και για αυτό το κίνημα που μπορούμε να πούμε μαγεία, μάγισσες, ε, έχουμε συνδυάσει τον Μεσαίωνα με την παρουσία των, ε, της μαγείας εκείνη την εποχή, για πολλούς λόγους ενδεχομένω. Ε, ε, και αυτή είναι η ευρωπαϊκή ματιά στη μαγεία, νομίζω. Ε, ε, σε άλλους λαούς, Αφρική, ε, Λατινική, Αμερική, Οκεανία ή ε, Ασιατικούς λαούς, έχουμε τελείως δια, διαφορετική εκδοχή της μαγείας και δια, τελείως διαφορετική χρήση της. Ε, μιλάμε για, ίσως για ξένους κόσμου, ωστόσο ο στόχο είναι ίδιος τεχνικές με συμβολισμούς για να αλλάξουμε τον κόσμο και, τους, και τον εαυτό μας και τους γύρω μας mm -hmm, Ακριβώς και παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα και στην Αφρική και στην Αυστραλία και στην Αμε... Αμερική Νότια και Βόρεια ε, Εγώ Γιώργο θα ήθελα τώρα να περάσω σε δύο ερωτήματα τα οποία έχουν θέσει φίλοι εδώ της εκπομπής Λοιπόν, το πρώτο θα ήταν, το πρώτο είναι μάλλον ένας φίλος μας σου ζητάει να σχολιάσει στην ιστορία του Dr. D και ο δεύτερος φίλος ρωτάει να αναφερθεί στον ερμητισμό και στο κατά πόσο θεωρείται ως η ατραπός εκείνη από την οποία κατάγονται όλα τα μεταγενέστερα αποκρυφιστικά κινήματα. Η ιστορία του Ντί είναι μια τραγική ιστορία. Ε, πρόκειται για ένα από του σημαντικότερου ανθρώπους ε, της Ευρώπης, της Ελισσιβετιανής Αγγλίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η, η προσωπική του βιβλιοθήκη εκείνη την περίοδο ήταν ίσως η μεγαλύτερη όλη της Ευρώπης. Ε, τεράστιο θέμα ο Τζόν τεράστιο θέμα. Ε, ο John ήθελε, προσπαθούσε από μικρό παιδί, είχε μια εμπειρία με αγγέλους και προσπαθούσε σε όλη τη ζωή να έρθει σε επαφή με τους αγγέλους. Κάποια στιγμή τα κατάφερε με τη βοήθεια του Κέλλη και έκανε ένα είδους πνευματιστικής συνεδρίας, ένα είδους σεάνς μέσω ενό κρυστάλλου και του, παραδόθηκαν, του παραδόθηκε η γλώσσα των αγγέλων, οι σφαγίδε των αγγέλων. Βέβαια, υπήρξαν, είναι τεράστιο θέμα πραγματικά και υπάρχει μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία αγγλόφωνη, αν και στα ελληνικά η, η μόνη ίσω μελέτη πάνω στην ενοχενή μαγεία του Τζόντι είναι στα βιβλία, στο 7 βιβλία μαγείας από τις εκδόσεις αρχέτυπο ε, εκεί μπορείτε να μελετήσετε περισσότερα θέματα νομίζω είναι τόσο μεγάλο κεφάλαιο α, και σαν περιπέτεια δηλαδή πρόκειται για ο Τζόντι ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη κυνηγήθηκε. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία ιστορία και πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνει και πολύ ωραία ταινία Έχει όλα τα στοιχεία πραγματικά, ακόμα και ο θάνατός του είναι δραματικός Πέθανε ξεχασμένος από ε, Πέθανε μάλιστα, πουλούσε τα βιβλία του α, για ένα το ψωμί Μάλιστα, σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση για τον ερμητισμό ο... Κοιτάξτε, ο ερμητισμός αναπτύσσεται πολύ αργότερα μαγικές παραδόσεις υπάρχουν ε, από, από την ίδια την προστορική εποχή. Ο Νέντερνταλ ε, όταν ε, τοποθετούσε λουλούδια και καρπούς στον τάφο των αγαπημένων του ή ακόμη καλύτερα οι ζωγραφιές των ανθρώπων του σπηλαίου άμα δείτε ε, υπάρχουν παραστάσεις ζώων σε διαφορετικά γέθη και υπάρχουν ε, τρύπες από βέλη που δείχνει ότι εκεί ο άνθρωπος των σπηλαίων δεν εξασκούνταν στην τοξοβολία όπως πίστεψαν κάποιοι στην πραγματικότητα όμως πραγματοποιούσαν μια μαγική πράξη δηλαδή ε, χτυπούσαν μέσα σε πλαίσιο τελετουργικό, χτυπούσαν με το τόξο τους την απεικόνιση του ζώου ώστε συμπαθητικά να, να βελτιωθεί η ικανότητά του στο κυνήγι. Αυτό είναι μια μαγική πράξη και είναι πολύ αρχαιότερη του ερμητισμού ο ερμητισμός έχει στοιχεία ε, έχει να κάνει με τις αντιστοιχίε. αλλά είναι πολύ αργότερο κίνημα ένα από τα κορυφαία ασφαλώ, αλλά δεν είναι το μοναδικό Ωραία Γιώργο ε, προτείνω να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και στους φίλους του Ατλαντή. αλλά και εμείς εδώ να πάρουμε κάποιες ανάσες να μην χάσουμε όλη την ενεργεία μα με τη μία. έχουμε πάρα ερωτήσεις μετά να κάνουμε θέλω να κάνω και ερωτήσεις αν ε, στην πράξη είναι επικίνδυνη μαγεία ε, ε, να μιλήσουμε λίγο για τη λευκή και τη μαύρη μαγεία για τα σύγχρονα ρεύματα της ρέμα, μαγείας έτσι. επίσης ε, με τι, ε, να, επίσης θέλω να ξεκαθαρίσουμε είναι κάτι κακό κάποιο να ασχολείται με τη μαγεία. Γιατί έχουμε, ίσω οι περισσότεροι, μια πολύ αρνητική εικόνα για αυτά τα θέματα, η οποία μπορούμε να διαρευνήσουμε και γιατί έχει ε, δημιουργηθεί. Αν και ίσω έχουμε πει και τώρα κάποια πράγματα. Τέλο πάντων, θε και, και ο Μινά να κάνει ε, ένα σχόλιο. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα ήταν ε, πολύ σημαντικά. Πρέπει να δούμε από πού έχει ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε όπως είπαμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και συνέχεια θα έρθουμε σε περισσότερο πρακτικές έννοιες. Αρθούμε στο σήμερα, ήδη αρκετοί φίλοι βλέπω συνεχίζουν να μας στέλνουν τα ερωτήματα. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι των διάφανων κρίνων από ό,τι βλέπω. Ατλαντίς! Η πιο μεγάλη παρέα των FM. Έστρεψε λοιπόν η αστρική πύλη μετά από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα συντροφιά με τα διάφανα κρίνα και τον μπλε χειμώνα. Η ώρα είναι 11.20, μηνάς που παγιωργεί ο Ανδρέας Πανουτσόπουλος στα μικρόφωνα του Ατλαντής, μαζί μας και ο Γιώργος Ιωαννίδης. Σήμερα μιλάμε για τη μαγεία, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και μετά από την πολύ έτσι, γεμάτη ιστορική αναδρομή νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε σε περισσότερα πρακτικά θέματα τα οποία πορώνουν ακόμα περισσότερο και το ίδιο το κοινό τους ίδιους φίλους μας Ωραία, όμορφα Έχω μια πρώτη ερώτηση για να μπούμε στο κλίμα Κύριε Ιωαννίδη, Γιώργο αγαπητέ φίλε είναι η μαγεία επικίνδυνη δηλαδή στην πράξη έστω ότι εγώ ο Ανδρέας λοιπόν κάποιος με επιβουλεύεται και, και να το κάνω και ακόμα πιο πρακτικό και θέλει να μου προκαλέσει κακό για κάποιο λόγο Εμένα μου φαίνεται παρά, τι μπορεί να μου κάνει χρησιμοποιώντας μαγεία, μπορεί να έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για τα άτομα τα οποία ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν. Και εδώ η απάντηση έχει ως εξής. όπως κάθεται στον κόσμο, όπως ο ηλεκτρισμός για παράδειγμα, έτσι και η μαγεία μπορεί να καταλέξει επικίνδυνη. Η ενασχόληση μαζί της δηλαδή μπορεί να αφυπνίσει το άτομα από θυμμένες συγκρούσεις που διαφορετικά θα γνωούσε και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνεως κατά τη γνώμη μου ή να δηλητηριαστεί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ατόμων που κάνουν ε, ε, διάφορα πειράματα με φυτά και δεν καταλήγουν ποτέ, καθόλου καλά να προκαλέσει φαινόμενα ενεργειακής υπεριδιέργεσης εδώ ίσως να καταλαβαίνουν καλύτερα οι φίλοι που ξέρουν ε, α, από κουνταλίνι ή ακόμα να έρθουν σε επαφή με δυνάμεις που δεν μπορούν να χειριστούν ε, προξενώντας τη ζωή όλα τα παραπάνω ίσω ακόμα και περισσότερα τώρα το δεύτερο κομμάτι που λέω Ανδρέα το τι μπορεί να μου κάνει ένας μάγος ε, πφ, εδώ έχει να κάνει με δύο παραμέτρους Ο να ένας... πω να σε διακόψω κιόλα. Ε, για να σου δώσω κάποια στοιχεία θεωρώ ότι προσωπικά τουλάχιστον έτσι όπω το βλέπω δεν πιστεύω ότι κάποιο. Μπορεί να μου κάνει κάτι χρησιμοποιώντα μαγεία. Βέβαια θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε περισσότερα μειότα μα και να δούμε ότι μπορεί να το κακό που μπορεί να προκαλέσει κάποιο να μην είναι αυτό που περιμένουμε να είναι κάτι που θα έρθει από το πουθενά. Κοίτα, εδώ έχει να κάνει με το βαθμό αυτοβολή, με το βαθμό ενό ανθρώπου. Αλλά έχει να κάνει και με την, την αόρατη πλευρά του όλου ζητήματο. Την ε, παραφυσική πλευρά του όλου ζητήματο. Κάτι όμως που αξίζει να παρουσιάσουμε θα έλεγα είναι Και τα είδη της μαγείας σε σχέση με το αποτέλεσμα τους ε, Υπάρχουν διάφορες πτικές εδώ πέρα, διάφορες απόψεις Κατά τη γνώμη μου που μπορούμε να χωρίσουμε τα είδη της σε τέσσερα Δηλαδή η ψυχολογική μαγεία ή η συμβολική μαγεία όπου οι πρακτικές και το αποτέλεσμα τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ψυχολογία του ατόμου ε, η φυσική ή χημική πιο σωστά μαγεία η οποία έχει να κάνει με τη μαγεία των βοτάνων η ενεργειακή ή πρανική μαγεία εδώ έχει να κάνει με τα τσάκρας με την αύρα ε, με το αστρικό διπλό και όλα, τα, όλα αυτά τα λίγο πιο παραφυσικής πλευράς ζητήματα και το, το στέμμα του όλου ζητήματος, η, η πραγματική υψηλή μαγεία ή ε, πνευματιστική ή επικλητική ή τελετουργική μαγεία η οποία αφορά πρακτικές που το αποτέλεσμα του σχετίζεται με την επαφή του ατόμου με δυνάμεις της άλλης πλευράς. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με την θεουργία που λέγαν οι αρχαίοι, οι νεοπλατωνικοί, την κοέτια αυτό που ξέρουμε δυστυχώς απλά ως σολομονική και άλλου είδου αυτή τη κατεύθυνση που έχει να κάνει τη σχέση δηλαδή του ατόμου με δυνάμεις, με οντότητες, με νοημοσύνη στις άλλες πλευράς. Τώρα το ερώτημά σου έχει να κάνει μέσα σε αυτό το χάρτη έχει να κάνει ω εξής ένας μάγος ο οποίος ασκεί μια συμβολική μαγεία δηλαδή ένα απλό τελετουργικό το οποίο όμως δεν έχει ενεργειακή προέκταση δεν επικαλείται κάποια οντότητα μπορεί να σε επηρεάσει μέσω της αυθυποβολής ή και να μην σε επηρεάσει καθόλου τις περισσότερες φορές που κάποιος νομίζει ότι του έχουν κάνει μάγια στην πραγματικότητα δεν του έχουν κάνει τίποτα είναι απλά θύμα της αυθυποβολής του αν κάποιο άλλος όμως βάλει ένα χημικό α, μέσα στο ποτό σου τότε είσαι θύμα μιας ε, φυσικής, μια χημικής μαγείας και εδώ φυσικά έχει να κάνει με την χημική ε, υπόσταση του αντικειμένου αντίστοιχα ένας μάγος μπορεί να σε επηρεάσει ενεργειακά ή ακόμα χειρότερα και εδώ έχει να κάνει ακόμα και με το ζήτημα του ψυχικού βαμπυρισμού ένας μάγος να επικαλεστεί κάτι, μια αόρατη, υπόσταση, ε, ε, μια αόρατη δύναμη και αυτή να σε καταβάλει με συνήθως τρόπο Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάνω πάντα σε αυτό το πλαίσιο να κάνω μια πολύ πολύ βασική ερώτηση. Αν κάποιο θέλει να ασχοληθεί με τη μαγεία, α, τι ακριβώ πρέπει να κάνει. Δηλαδή, θα πρέπει να διαβάσει κάποια πράγματα, θα πρέπει να ασχοληθεί σε πρακτικό επίπεδο με κάποια πράγματα. Πώ. Ποια, ποια είναι αυτά, και μια, ένα δεύτερο σκέλο ερώτηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να αφήσουμε λίγο το, το κομμάτι τη ψυχολογία, εδώ τίθεται μια πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία βέβαια αφορά αφορά όλους τους έχουν ασχοληθεί μαζί τους όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι και στοχαστές α, στην ιστορία της ανθρωπότητας, το ζήτημα της επίδρασης του νου πάνω στην ύλη είναι ένα μεγάλο θέμα και προφανώς όταν κάποιος ασκεί μαγεία ή πιστεύει στη μαγεία θα έρθει αντιμέτωπος και με αυτό το θέμα θα ήθελα και εδώ και σε αυτό το κομμάτι την τοποθέτησή σου Ξανά πολλά θέματα και μεγάλα θέματα ε, εντάχει κάπως ο σκοπός της μαγείας δεν είναι τα παραφυσικά φαινόμενα. Αυτά ο μάγος στην πορεία του, στο μαγικό μονοπάτι που θα επιλέξει ε, και κυρίως αν είναι μυητικό μονοπάτι, ναι, θα συναντήσει παραφυσικά φαινόμενα. Θα συναντήσει ε, εκδηλώσεις καταστάσεων τις οποίες δύσκολα μπορεί να εξηγήσει αυτά που λέμε ανεξήγητα ε, poltergeist, εμφανίσεις, τηλεπάθεια και άλλα πολλά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως Ο σκοπός της μαγείας Είναι η αυτογνωσία Η μεταμόρφωση Η ανέλυξη Και η επαφή με το θείο Διαφορετικές σχολές Όλα αυτά τα παρουσιάζουν Με διαφορετικό τρόπο ασφαλώς Και έχουν διαφορετικές τεχνικές Για να τα εφαρμόσουν Αλλά ο σκοπός αυτός Ο σκοπός της μαγείας Δεν είναι η θαυματοποιία Δεν είναι ε, αυτό το ο των φαινομένων τώρα, αν θέλω να ασχοληθώ με τη μαγεία τι πρέπει να κάνω ε, καταδικνώ τρία πράγματα ε, σίγουρα θα πρέπει ε, να διαβάσεις πολύ πάρα πολύ ε, εξαιρετικά πάρα πολύ ε, και τώρα θα με ρωτήσει, τι να διαβάσεις. η αλήθεια είναι ότι τα καλύτερα βιβλία ε, είναι στο εξωτερικό, η Ελλάδα δεν έχει πλούσια βιβλιογραφία δυστυχώ. Ε, και εγώ προσπαθώ ε, μέσω των εκδόσεων έναν αρχέτυπο να παρουσιάσουμε κάποια σοβαρά βιβλία με σοβαρή προσέγγιση επί του θέματος ε, έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε όμως ε, σίγουρα η αγγλόφωνη βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά πλούσια ε, και σίγουρα πρέπει να ασχοληθεί κάποιος μέσα από τα βιβλία να προσέξει τις ε, σοβαρές εκδόσεις το άλλο είναι η άσκηση πάρα πολύ άσκηση, καθημερινή άσκηση άσκηση με σύστημα, με πρόγραμμα με προσοχή όμως. Το ουσιαστικό όμως δεν είναι ούτε τα βιβλία, ούτε η άσκηση. Αλλά να, να ρωτήσει το ίδιο το άτομα, τον εαυτό του, και να πει αν θέλω να ασχοληθώ, γιατί θέλω να ασχοληθώ και πού θέλω να με οδηγήσω αυτή η ιστορία. Οπότε το στοιχείο της αυτογνωσίας δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για όποιον θέλει να ξεκινήσει μπορεί να είναι η μεσαία στήλη του Ισραήλ Ρεγκαντιέ, στο οποίο ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Βασικές αρχές μαγείας, αλλά κυρίως τονίζει αυτό το στοιχείο της αυτογνωσίας, της αυτοκριτικής ενός μάγου. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο. Ε, από ό,τι έχω παρατηρήσει, θέλω να μιλήσουμε για την έννοια ότι μου έχουν κάνει μάγια, θέλω να λύσω τα μάγια, να πάμε σε αυτό το θέμα. Ε, η... Η πιο κοινή απεικόνηση που έχουμε μέσα μας νομίζω στην Ελλάδα τουλάχιστον ως προς το θέμα της μαγείας, της κακόβουλης μαγείας ότι είναι κάποιος μας έχει κάνει μάγια, μας δέσιμο, έχει, το, δέσιμο. το δέσιμο που λέμε μας έχει βάλει και κάποια αντικείμενα ύποπτα σε έναν δικό μας χώρο χωρίς να το γνωρίζουμε εμείς και μας έχει προκαλέσει κάποιο κακό μας έχει φέρει δεινά αυτό. Τι αντίληψη αυτά τα περιστατικά κατά τη γνώμη σου ξεφεύγουν από την καθαρά, από την προσέγγιση της ψυχολογίας, δηλαδή τα εργαλεία της ψυχολογίας μας υπαρκούν για να εξηγήσουμε το τι έχει συμβεί σε αυτό το άτομα. Καταρχήν αυτό δεν είναι η μαγία. μαγεία, αυτό είναι μαγκανία. Ε, το δέσιμο ε, εκεί παραπέμπει και αυτό είναι ο κλάδος του, ο του. Ε, για να πραγματοποιηθεί αυτό ένας μάγος θα χρησιμοποιήσει τη χημική μαγεία όπως είπαμε πριν την ψυχολογική μαγεία και πιο σπάνια την επικλητική μαγεία ε, εδώ της το, το, περί σχεδόν πάντα ρόλο παίζει η αυθυποβολή, η δύναμη ε, της πεποίθησης και δεν είναι τυχαίο που συνήθως τα άτομα τα οποία λένε με έχουν δέσει με μάγια έχουν μια συγκεκριμένη παιδεία ή πιο σωστά έχουν μια ε, προερχόνται από ένα με μια συγκεκριμένη κουλτούρα για να πει κάποιος όμως ότι με έχουν κάνει μάγια και ότι ε, η γλωσσοφαγία και όλα τα σχετικά τέλος πάντων θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα ε, συμπτώματα και εδώ θα ήθελα να είμαι πολύ αυστηρός ε, λέγοντας ότι αν τα πράγματα στη ζωή μου δεν πάν καλά δεν σημαίνει ότι με έχουν κάνει μάγια υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες εξωτερική και εσωτερικοί συνήθως το μου έχουν δέσει το κρεβάτι ε, με μάγια έχουν διαλύσει το, το επάγγελμά μου συνήθως αυτή είναι η εύκολη λύση αναζητούμε δηλαδή την εύκολη λύση να προβάλλουμε επάνω της τα προβλήματά μας Για να καθυπάνω... στην πραγματικότητα όμως εμείς είμαστε υπεύθυνοι θέλω να σου κάνω μια παρέμβαση στη ροή του λόγου σου και να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα ε, η άποψή μου είναι και μπορεί να κάνω και λάθος Αλλά αυτό το έχω δει πολύ συχνά Συνήθως οι άνθρωποι που παίρνουν στα πολύ σοβαρά το γεγονός Ότι ένα στραβό που έχει συμβεί στη ζωή τους Ή μια αλληλουχία ατυχιών να πούμε Την αποδίδουν σε μάγια Και έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν είναι και δική σου παρατηρήση αυτή ότι τα άτομα συνήθως προμεινεύουν έτσι την πραγματικότητα εν τέλει, την την δυστυχή τους πραγματικότητα είναι άτομα τα οποία εμφανίζουν σημάδια θα έλεγα θρησκολυψίας έχουν πολύ ανεβασμένο θρησκευτικό συνέστημα μέσα τους. Όχι αναγκαστικά μπορεί να συμβαίνει και ακριβώς το αντίθετο Α, άτομα δηλαδή τα οποία είναι εξαιρετικά λογικά στην καθημερινή τους ζωή προσέξτε το αυτό ε, κρύβουν μία αποθυμένη θρησκευτικότητα, η οποία εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και ίσως σε αυτά τα άτομα το ξέσπασμα του θρησκευτικού φόβου, του μαγικού φόβου, να είναι πιο εφιαλτικό, πιο έντονο στη ζωή τους. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αυθυποβολή και στην πραγματική κακόβουλη μαγεία είναι το παραψυχολογικό, το παραψυχολογικό κριτήριο. Δηλαδή, αν ένα άτομο για αρκετό χρονικό διάστημα βιώσει μια εντελώς διαφοροποίηση στη συμπεριφορά του ή αν παρατηρήσει οπτικά, κινητικά φαινόμενα ακουστικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με στους γνωστούς φυσικούς νόμους τότε ναι μπορούμε να πούμε ότι έχει υποστεί μαγεία από εδώ εξαιρώ τη Βασκανία είναι ένα τεράστιο ζήτημα θα μπορούσα να το συζητήσουμε όμω μια άλλη φορά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να βάλω στη συζήτηση και ένα καθαρά απαγορευμένο ζήτημα. Μας το επεσήμανε εδώ ένας φίλος εκπομπής μας στο Facebook. Θα ήθελα να βάλω το ζήτημα του σατανισμού. Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα α, έχουν α, ουσιαστικά ταυτίσει την έννοια της μαγείας με την έννοια του σατανισμού. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω δύο πράγματα πάλι. Πρώτον, εάν θεωρείς ότι ο σατανισμός ανήκει μέσα στα μαγικά κινήματα, και δεύτερον να μα πει και κάποια πράγματα για τα σύμβολα του σατανισμού, τα οποία πάρα πολλοί άνθρωποι τα έχουν ουσιαστικά μπερδέψει ή θεωρούν ότι προέρχονται άμεσα αμέσως, αμέσως από την αρχαία Ελλάδα. Να, να λύσουμε και αυτό, το, και αυτό το παρεξηγημένο ζήτημα. Ωραίο θέμα. Λοιπόν, και όντως παρεξηγημένο. Καταρχήν ο μυητικό σατανισμός και εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την εκκλησία του σατανά του Άντο Λαβέι που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1960 στην Αμερική ο μυητικό σατανισμός είναι μια σχολή μαγείας. Η μαγεία γενικότερα όμως δεν ταυτίζεται με τον σατανισμό ούτε με τις πρακτικές ούτε και με τα πιστεύω του. Στη χώρα μας κυριαρχεί εντύπωση πως οποιαδήποτε μορφή μαγικής πράξης συμβαίνει χωρίς την ευχή τη εκκλησία είναι αυτομάτως σατανική. Στην πραγματικότητα, όμω, οι περισσότερε μαγικέ σχολέ, η Wicca, το Θέλημα, ο πολυθεισμός ακόμη, λειτουργούν εκτό του ιδιοχριστιανικού μοντέλου, δεν χρησιμοποιούν δηλαδή το ηθικό και το κοσμολογικό του σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτηρισμοί περί σατανική μαγία είναι άτοποι. Αποτελούν δηλαδή μια ερμηνεία που έχει νόημα και αξία αποκλειστικά και μόνο σε μια θρησκευτική μερίδα ανθρώπων, του χριστιανού, δίχω βέβαια να περιγράφει την αλήθεια. Να σε διακόψω τώρα εδώ λίγο και πριν περάσουμε στο δεύτερο και Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο Ο σατανισμός α, Αυτή είναι η δική μου άποψη τουλάχιστον έτσι. Έχει περισσότερη σχέση με τον Δηλαδή πιστεύω ότι αποτελεί ένα αντίβαρο του χριστιανισμού ουσιαστικά Ή όχι Δορυφόρος γιατί Δηλαδή ο ένας χωρίς τον άλλον δεν μπορεί... Ο σατανισμός χωρίς χριστιανισμός δεν μπορεί να υπάρξει τι, τι θα απαντούσε σε κάποιον Ο οποίος θα σου έλεγε ότι η αρχαία πολυθειστική θρησκεία τόσο των Ελλήνων όσο και οι υπόλοιπες είναι, είναι σατανικές. Καμία σχέση. Ε, ο σατανισμός είναι η λατρεία της αντίθεσης. Και ω εκ τούτου είναι δορυφορική θρησκεία. Δορυφορική με την έννοια ότι περιφέρεται γύρω ε, από μια πραγματικότητα, τη χριστιανική πραγματικότητα. Ο, ε, οποιοδήποτε άλλο μοντέλο... Από, τον, από την αρχαίελληνική θρησκεία ο πολιθεισμός πιο σωστά ή η Wicca και, και τόσα άλλα παραρτήματα ε, δεν είναι σατανικά γιατί πολύ απλά αυτό που είπα και πιο πριν δεν εντάσσονται μέσα στο χριστιανικό μοντέλο έχουν μια εντελώς διαφορετική θεολογική ε, κοσμοαντήληψη οι χριστιανοί λένε ότι οτιδήποτε άλλο είναι του διαβόλου οκ, okay, αυτό είναι όμως μια ερμηνεία δεν είναι αναγκαστικά η πραγματικότητα. Όσον αφορά για τα σύμβολα που είπες πολύ πιο πριν, εννοείς προφανώς την Πεντάλφα... Ε, τον Πάνα, για παράδειγμα. Ναι, σωστά, είναι και ο Πάνας. Λοιπόν, ε, η Πεντάλφα, το Πεντάκτηνο, το Πεντάγραμμο, είναι πανάρχιο σύμβολο. Υπάρχει από την εποχή των ε, ε, πολιτισμών στη Μεσοποταμία. Ε, ε, ε, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αρχαίοι πυθαγόροι χρησιμοποίησαν την Πεντάκτηνο ω σύμβολο υγείας υπογράφανε δηλαδή τις επιστολές τους με, μια, με ένα πεντάκτυνο αστέρι και γύρω γύρω γράφανε τη λέξη υγεία γιατί πολύ απλά ε, σηκωθείτε αυτή τη στιγμή από την καρέκλα και απλώστε τα άκρα σας, τα χέρια και τα πόδια το ίδιο σας το σώμα σχηματίζει μία πεντάκτυνο η πεντάκτυνος λοιπόν είναι ο άνθρωπος στην τέλεια κατάστασή του δεν είναι τίποτα σατανικό αυτό Ακόμα και η ανάποδη πεντάκτηνος Δηλαδή η στραμμένη γωνία Η πάνω γωνία προς τα κάτω Σε κάποιες σχολές Συμβολίζει την κάθοδο του πνεύματος Από το θείο Στο φυσικό πεδίο που ζει ο άνθρωπος Βέβαια υπάρχουν κάποιες συγγραφεί Που λένε ότι δεν είναι η κάθοδος Του πνεύματος αλλά η υποβίβαση Του πνεύματος Ο σατανισμός χρησιμοποιεί ε, περισσότερο Την ανάποδη τονίζοντα το στοιχείο της, ε, της ύλη, ε, της πτώσης του αιωσφόρου ε, και του ηλισμού που συνοδεύει την ε, σατανική σχολή. Αλλά επιμένω σε αυτό, ο σατανισμός είναι σχολή μαγείας, δεν είναι όλη μαγιά. μαγεία. Μάλιστα. Ωραία, έστω λοιπόν για να βοηθήσουμε ίσως και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί από κάτι το οποίο οι ίδιοι ή και εμεί αποκαλούμε μαγεία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, αν έχεις να δώσεις κάποιες πρακτικές συμβουλές σε ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουν, ότι έχουν γίνει, έχουν υποστεί μαγεία και είναι θύματα της κακής ασκήσεως της μαγείας. Θα μπορούσε να δώσεις κάποια συμβουλή σε αυτά τα άτομα που, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι πιο πολύ ανάγεται σε θέματα ψυχολογίας παρά σε θέματα μάγειας. Νομίζω ότι οι αιτίες για αυτά τα φαινόμενα ίσως είναι καλύτερο να αναζητηθούν αλλού και όχι στη μάγεια Πες μας όμως και εσύ την ε, άποψή σου Βασικά σε κάθε περίπτωση είτε το άτομο έχει υποστεί πραγματικά μια μαγική παρέμβαση είτε όχι και η δεύτερη κατηγορία είναι πολύ πολύ πολύ περισσότερες θα έλεγα το 80% των περιπτώσεων δεν υπάρχει μαγεία σε κάθε περίπτωση, όμως, το άτομο πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξει ένα θετικό τρόπο ζωής. Μια καλή διατροφή, μια ψυχοσωματική άσκηση και ορθή ενημέρωση των πραγμάτων. Η επίσκεψη σε ένα medium, και αυτό εντός εισαγωγικά βέβαια, γιατί στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι, και μετά την εποχή του Άγγελου τα Νάγρα, τα Μέντιουμ, ο καθένας είναι Μέντιουμ, ξαφνικά λοιπόν η επίσκεψη σε ένα τέτοιο άτομο μπορεί να βοηθήσει μεν την ψυχολογία σου αλλά μάλλον θα δημιουργήσει καινούργια προβλήματα στο πορτοφόλι σου ε, Αυτό ακριβώ ήθελα ναι. να φτάσουμε σε ένα πολύ ωραίο σημείο ε, έχουμε δει και ανθρώπους να έχουν εξαρτήσει την επαγγελματική τους θεαδοδρομία με την επίλυση της μαγεία. Έχουν χρωθεί εκατομμύρια ευρώ σε τέτοια άτομα. Έχουμε δει ακόμα βέβαια και πολιτικούς να χρησιμοποιούν ανθρώπους οι οποίοι υποτιθέτουν... Επιτυχηρηματίες, απλοί άνθρωποι. Ε, θεωρεί ότι αυτή η βιομηχανία στην ουσία που έχει στηθεί είναι κάτι το οποίο έπρεπε να υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι, καλύπτει μια πραγματική ανάγκη, είναι κάτι το υπαρκτό ή αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη αδυναμία και την απόδοση στο υπερφυσικό των καταστάσεων που ζουν οι οποίοι είναι βέβαια απολύτα Λεπτή Εδώ απαιτείται μια λεπτή απάντηση θα έλεγα Είναι δύσκολο να πεις ποιος είναι ο πραγματικός ο μάγος και ο αγίρτης Δεν θα ήθελα να προχωρήσω εδώ Το ζήτημα είναι αρκετά λεπτό και η Ελλάδα έχει πολλά μαύρα κεφάλαια να παρουσιάσει σε αυτό το ζήτημα θα περάσουμε λίγο, Να παραμείνουμε μάλλον λίγο στην Ελλάδα και σε μία ερώτηση σε μία ακόμα ερώτηση φίλου της εκπομπής Γιώργο θα ήθελε το σχόλιο σου σχετικά με το μεγαπολισόμανση, την λεγόμενη μαγεία των πόλεων σε ποιο είδος μαγιάς κατατάσσεται να μας εξηγήσετε βέβαια τι είναι το μεγαπολυσόμανση γιατί αρκετοί από τους φίλους ο να μην γνωρίζουν ε, καθώς επίσης αν υφίσταται στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, αν υπάρχουν δηλαδή όντω ομάδες οι οποίες ασχολούνται με αυτό και σε τι επίπεδο Λοιπόν, το μεγαπολυσόμανση το είναι αληθινό όσο αληθινό είναι και των το νοεκρονομικό του Lovecraft. Με κακπολυσσόμαστε υποτίθεται ότι είναι ένα θρηλικό βιβλίο το οποίο έγραψε... το οποίο εμφανίζεται ουσιαστικά σε ένα μυθιστόρημα της λογοτεχνίας του Φανταστικού, το κυρά του Σκοταδιού. Πολλοί θεώρησαν ότι είναι ένα πραγματικό βιβλίο. Δεν είναι. Αυτό που μεταφέρει το νόημά του όμως είναι πραγματικό. Τι είναι αυτό. Ε, ουσιαστικά λέει ότι οι σύγχρονες πόλεις ε, εμπεριέχουν μια δική τους ιερή γεωμετρία. Μυστική γεωμετρία. Ε, μια μαγική πραγματικότητα που είναι παράλληλη στη ζωή μας Και μπορούμε να την εξερευνήσουμε ε, Οπότε το μεγαπολισόμανση είναι η αστιμαγία Ή πιο σωστά κατά τη γνώμη μου Ο αστικός αμανισμός ε, Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό λίγα με, βέβαια ε, Βιβλία και σοβαροί ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα Του αστικού σαμανισμού ε, Στην Ελλάδα Λίγη ήταν η πραγματική εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος με ίσως το σημαντικότερο τον Γιώργο του Μπαλάνο. Ε, μάλιστα πολλές αποκαλύψεις δίνει στην κοσμική βιοδυναμική και σε άλλα έργα του. Ε, υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες, εμφανίστηκαν λίγο αργότερα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα είδους ρομαντι... αστικού ρομαντισμού. Ε, δεν θα έλεγα ότι μπορεί να ενταχθεί στη μυητική μαγεία δεν έχει να κάνει δηλαδή τόσο ε, δεν φαίνεται το άτομο σε επαφή με το θείο που είναι απότερος σκοπός της μαγείας απλά με παράλληλε καταστάσεις όμορφες αλλά δεν είναι υψηλή η μαγεία κατά την κοινόμενο πάντα. Σε αυτό το θέμα που μας ανέλησε και ο Γιώργος θέλω να κάνω μια πολύ μικρή συμπλήρωση ε, τουλάχιστον στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο ε, υπάρχει ένα ε, υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που ασχολούνται με θέματα που μπορείς να τα πείς με γκαμπολισόμανση γενικά με την γεωμετρία των πόλεων και με την ε, επίδραση της αρχιτεκτονικής της πόλης στην, στον ανθρώπινο ψυχισμό υπάρχουν ε, περιβαντολογική ψυχολογία ναι. και δεν έχει καμία σχέση με τη μαγεία ναι όντως και κυρίως ε, ε, Τουλάχιστον έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπου που το προσεγγίζουν αυτό από τα μάτια της τέχνης πιο πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί τόσο πλατιά η κλασική επιστήμη, όσο το βλέπω ακόμα και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, σε διδακτορικά που έχουν να κάνουν π.χ. σε σχέση με την πόλη και, το, και αν υπάρχουν ενεργειακοί πόλοι μέσα στο αστικό περιβάλλον αν μπορεί να φτιαχτεί π.χ. Ένα χάρτη ο να μας λέει ένας χάρτης τη πόλη όπου θα μα δίνει κάποια σημεία και θα λέει ότι εκεί μπορεί να για να νιώσει νοσταλγία Ναι, αυτό ακριβώ κάνει ο αστικό αμαρσμό και στο περιοδικό μίστερ είχαμε παρουσιάσει μια σειρά από άρθρα που ασχολούνται με τον πρακτικό αστικό σαμανισμό Το πώ μπορεί να πάρει το χάρτη και να φτιάξει σίγιζ. Αλλά επιμένω, δεν είναι υψηλή μαγεία. Είναι ένα είδο ρομαντικού αστικού ροματισμού. Έχει μεγάλε διαφορέ. Εξαρτάται τι ψάχνει εδώ ο καθένα. Μια και μίλησε η προηγουμένω για επιστήμη, να περάσουμε σε ακόμα ένα ενδιαφέρον ερώτημα που μα θέτει η ακροατή μα τον Γιώργο Τον Ιωαννίδη. Ρωτάει λοιπόν, μήπω η μαγία είναι στην πραγματικότητα η κρυφή πλευρά τη επιστήμης και αντίστροφα η επιστήμη είναι η πιο γνωστή και κατανοητή πλευρά τη μαγία. Θυμάμαι ότι είχε εκδοθεί ένα βιβλίο τη εκδοχή Τραβλό Επιστήμη και Μαγία πριν από μερικά χρόνια που έθετε αυτό το θέμα εδώ θα έλεγα το μυστικό έχει να κάνει με την έννοια του μηχανισμού δηλαδή η μαγεία τι μηχανισμούς χρησιμοποιεί φυσικούς μηχανισμούς για να επιτελέσει κάποιο αποτέλεσμα αλλά ο σκοπός της μαγείας είναι η ένωση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με το θείο Ω εκ τούτου ε, δεν έχει να κάνει με τη θαυματοποίηση, δεν έχει να κάνει τόσο με τη φαινομενολογία του θέματος. Η επιστήμη προσπαθεί να εξηγήσει ε, πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος. Η μαγεία μιλάει για τον κόσμο πέρα από, το, απέρα από τις αισθήσει μας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτές οι δύο επιστήμες ξεχωρίζουν. Μάλιστα, Αντρέα, δεν ξέρω αν έχει να κάνεις κάποια ερώτηση. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα μην να, να σου πω την αλήθεια. Και θα ήθελα και αναπάντητα και γενικά να αναπτύξουμε κάποια θέματα σε περισσότερο βάθος. Βέβαια, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή προσπαθούμε σε ένα, μια συνοπτική διαδικασία να περιγράψουμε όσο το να τον περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα που καλύπτουμε. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο ως προς το θέμα της μαγεία στον χρόνο τη μιας ώρας, π.χ. Τι άλλο να μια, μια, μια μισή ώρα... Έχουμε αναρωτήξερ αρκετά τα θέματα. Ναι, είναι πάρα πολλά τα θέματα και είναι θέματα τα οποία άνθρωποι αφαιρούν μια ζωή για να τα μελετήσουν. Δεν θα κάνουμε εμείς μια εκπομπή η οποία θα δώσει όλες τι απαντήσεις τελικά. Νόμιζω ότι θα τα καταφέραμε με ένα μαγικό τρόπο γιατί στην αρχή της εκπομπής είπα ότι θα δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. <χαι> Βέβαια, έχουμε εδώ το Γιώργο εδώ και μια μισή ώρα περίπου και τον βομβαρδίζουμε από δικέ μα ερωτήσεις αλλά και κάποιες από τις ερωτήσεις που μας έχουν στείλει ακροατές εγώ θα πρώτην να περάσουμε σε Α, ένα... Α, να κάνω μια... Α, σου ήρθε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που θα ήταν καλό να εποθεί. Πάμε. Σχετικά με τα σύγχρονα ρεύματα μαγιάς που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τουλάχιστον εμένα τα παλιά, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο, δεν μου, φέρουν, δεν μου προκαλούν τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Αλλά είχα διαβάσει και κάποια άρθρα, τα οποία έχουν να κάνουν με την χαοτική μαγεία. Θα ήθελα ο Γιώργος να μας πει κάποια πράγματα γιατί είδα ότι ξεφεύγει από την κλασική έννοια της μαγείας που είχα στο μυαλό μου που είναι κάποιοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν παραλογισμό κατά τη γνώμη μου για να πετύχουν κάτι, ένα αποτέλεσμα. Βλέπω ότι στην χαοτική μαγεία υπάρχει ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη πλευρά που είναι ορθολογιστική. Δεν ξέρω, να μας πει ο Γιώργος περισσότερα. Η ιστορία, η φιλοσοφία της χαοτικής μαγείας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της νεότερης μαγικής α, ιστορίας το οποίο άκμασε, εμφανίστηκε άκμασε τη δεκαετία ουσιαστικά και παράκμασε τη δεκαετία του 80. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί οι Έλληνες, αλλά η χαοτική μαγεία αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς νεκρή, αλλά τέλος πάντων έχει σο... Περνάει μια σοβαρή κρίση. Γιατί, τι είναι χωτική μαγεία Λοιπόν, για αρκετού αιώνε υπήρχαν αρκετά στα... ε... στεγανά στη μαγεία Η αυστηρή τυπολογία που κάποια στιγμή, και κυρίω εδώ έπαιξε ρόλο η ψυχανάλυση, η ψυχολογία του βάθου, που λέει, κάποιοι είπανε ότι, μήπω τέλο πάντων δεν υπάρχει ένα υπερφυσικό κόσμο και ότι όλα εξαρτάται από τον άνθρωπο. Όλα είναι δι... τα δημιουργεί ο άνθρωπο. Όλα είναι στο μυαλό μα. Πώς γίνεται αυτό, νήπως ε, βαυτίζοντας ένα απλό στυλό ως μαγικό ξύφο, με τη δύναμη της υποβολής ε, μπορώ να έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Κάποιοι είπαν ναι, μπορεί να συμβεί τόσο απλά. Ε, και αυτό κάνανε. Αυτή είναι η χαοτική μαγεία λοιπόν. Το να επιλέξεις ένα σύστημα, ό,τι θες εσύ, ε, από μια αρχαία μυθολογία, τη σκανδιναβική μυθολογία, μέχρι τη μυθολογία του Τόλκιν. Να την ιεροποιήσεις και μέσω αυτή να μεταμορφώσει τη ζωή σου σε κάτι ανώτερο και διαφορετικό. Ε, η παραψυχολογία τώρα έρχεται να υποστηρίξει αυτή την αντίληψη. Το πρόβλημα όμως ήταν το εξή. Ε, Εμφανίστηκαν τόση διαφορετικοί χαοτικοί μάγοι, οι οποίοι ήταν ενάντια στην έννοια ε, του, του δόγματος με τόσε διαφορετικέ λοιπόν απόψεις, ώστε δεν κατάφεραν να φτιάξουν ομάδες που να αντέξουν στο χρόνο και έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκαν πάρα πολλά ρεύματα ένα από αυτά είναι το ρεύμα των νεκρονομικών, μεγάλο θέμα και αυτό φυσικά ε, οπότε πολύ γρήγορα η χαοτική μαγεία ναι μεν, ακολουθεί αρχές της ψυχολογίας ναι μεν ε, η παραψυχολογία βοηθάει και την υποστηρίζει αλλά επαναλαμβάνω δεν κατάφερε να κερδίσει αυτό που έκανε η μυητική μαγεία, να φέρνει δηλαδή το άτομο σε επαφή με το θείο, να το μεταμορφώνει και να οδηγεί σε ένα είδο αυτοπραγμάτωσης. Γι' αυτό και η χαοτική μαγεία περνάει μια σοβαρή κρίση. Υπάρχουν κάποιες συγγραφείς που προσπαθούν να φέρουν ένα είδος πνευματικότητας πίσω στη χαοτική μαγεία, δεν το έχουν καταφέρει όμως ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, έκλεισε και το θέμα της χαοτικής μαγείας. Θα πρότεινα, Αντρέα, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα γυρίσουμε επίσης, θα επιστρέψουμε με, με τον το επίλογο της επίλογο εκπομπής. Επίλογο και το κλείσιμο της με, να Έχουμε και ατζέντα, νομίζω. Έχουμε ατζέντα, έχουμε πούμε. ταινία, πρόταση της εβδομάδας. Τα πούμε όλα. Ωραία. Το επόμενο τραγούδο του Διονύση του Κοτσάκη, του Κοτσάκη με συγχωρείτε. Ε, το οποίο το αφιερώνουμε εξαιρετικά σε αυτόν, ξέρει αυτός Δεν ε, χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Σε πολύ λίγα λεπτά μαζί σας Ατλαντή 105,2 Μήπω μπορεί δύο λεπτά να μου πει κανεί και εμένα πώ τα λάθη μου να μην αγαπώ. Πήγανε και μένα, Πώ μπορώ να μην μπορώ να πορώ. Για τα ορθά, τα κοφτά, τα γραφτά και τα γραμμένα που έχουν στη ζωή, μα χωρώ. Και ποιο μπορεί μια στιγμή, τη στιγμή, να αποφασίσει να ορίσει και να σβήσει τα μυ. Γιατί κανεί δεν μπορεί, Τα ρολόγια να γυρίσει και να ζήσει τη χαμένη στιγμή. Αν είναι κάποια απ τα παλιά. Λεπτά, να μου πει κανένα και εμένα, πω τα λάθη μου να μην αγαπώ. Πόσα σωστά από τα γνωστά είναι κομμένα και γραμμένα να με κάνουν ένα και σκεφτώ. Και ποιο μπορεί να ζωή, τη ζωή του να χαρίζει, να ελπίζει, να πιστεύει, να πιστεύει τα θα. Γιατί κι αυτό που θα πει, μόνο είναι και γυρίζει. Το παιχνίδι το γνωρίζει καλά. Μα είναι κάποιο παλιά. If it's me Πώς μπορεί δύο λεπτά να μου πει κανείς και εμένα Πώς τα λάθη μου να μην αγαπώ Επιστρέψαμε πάλι μετά από αυτό το έτσι, πολύ ωραίο τραγουδάκι του Διονύση Κοτσάκη ε, Αντρέα θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση Η οποία μου ήρθε Ωραία, στο ε, κινητό μου Μπορούμε να Είχαμε... το κάνουμε σε ένα ερώτηση επίλογο της ναι. αποψημής μας συνέντευξης Είναι η κατάλληλη ερώτηση μάλιστα είναι από τον συνεργάτη μα Τον Γιώργο τον ο οποίο ε, θέτει όντω την κατάλληλη ερώτηση για το κλείσιμο αυτή τη συνέντευξη, στο Γιώργο. Μία ερώτηση η οποία έχει τεθεί και από αρκετέ κινηματογραφικέ ταινίε, όπω χαρακτηριστικά μου ανέφερε. Γιώργο, μάγο γεννιέσαι ή γίνεσαι. Σίγουρα μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο και οι πρόγονοι σου. Αυτό τώρα ακούστηκε λίγο περίεργο, υπό ποια έννοια το λε. Ε, ας το αφήσουμε στο τελευταίο ένιγμα και ας το ψάξουν ε, οι αφίλοι που μας ακούν Ωραία, Να, ένα θέμα λοιπόν προσέρευνα Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε εμείς θα πούμε κάποια πράγματα για την ατζέντα της εβδομάδας Έτσι λοιπόν η ραδιοφωνική Αστρική πύλη σας προτείνει στις Πέμπτου, δηλαδή ημέρα πέμπτη Όσοι είστε στην Πάτρα Εκεί, η Πέριξη τη Πάντρα, να επισκεφτείτε το Γαλλικό Ινστιτούτο, φιλοποιήμενο 54, όπου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μία διάλεξη του Νίκου Παπαχριστόπουλου για το Λεονάρτο Νταβίντσι. Με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Γάλλου ψυχαναλυτή Ζακ Λακάν, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Ψυχική Υγεία Οπορτούνα διοργανώνουν σειρά οκτώ διαλέξεων, στα πλαίσια τη οποία και αυτή που σα αναφέρω αυτή τη στιγμή, με αντικείμενο τη λακανική ψυχανάλυση και την ερμηνεία α, της τέχνης με τη συμμετοχή Γάλλων και ε, Ελλήνων ψυχαναλυτών Όπως επίσης το Σάββατο 26 Πέμπτου με αυτό το Σάββατο που έρχεται στον ρητορικό κύκλο του οποίου τον υπεύθυνο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τον το κύριο Σάνδρια Νάτος ε, στην Οδό Βελπίδων 25, δεύτερο όροφος στην Αθήνα έχουμε ρητορικό διαγωνισμό με κεντρικό θέμα τέσσερις ήρωες της ελληνικής μυθολογίας Κάθε ρήτορα παρουσιάζει και ερμηνεύει έναν ήρωα ή περιστατικό από την παγκόσμια μυθολογία. Συμμετέχουν η Φίβο Μαργαρίτη, Λοΐζος Λοΐζος, Γιάννης Γιάννη Καψαλόπουλο και Αρετή Κεραμάρη. Όλα αυτά θα λάβουν χώρα 8 η ώρα στον ρητορικό κύκλο Ευελπίδων 25, στον δεύτερο όροφο στην Αθήνα. Και πληροφορίε μπορείτε να βρείτε στο 210 80 42 042. Τέλος, επειδή η ατζέντα που παρουσιάζουμε στην Αστρική Πύλη δεν σχετίζεται πάντα με θέματα τα οποία θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις ή θα σας προβληματίσουν πολλές φορές παρουσιάζουμε και ειδικά events ένα από αυτά γίνεται α, αυτό το Σάββατο, 26 Μαΐου στο Bar Blow, λεπενιό του 22, στο Ψηρί, όπου εκεί όπου το περιοδικό φαινόμενα Διοργανώνει ένα πάρτι για τους συνεργάτες και τους αναγνώστες του. Μετά τις 10 το βράδυ θα είμαστε και εμείς οι συντελεστέ της Αστρικής Πύλης εκεί. Επαναλαμβάνω αυτό το Σάββατο 26 Μαΐου, Bar Blows του ψυρί. Μετά τις 10 το βράδυ το περιοδικό φαινόμενα θα είναι εκεί μαζί με όλους τους συντελεστέ του. Και η Αστρική Πύλη βέβαια στηρίζει αυτό το πάρτι. Τέλος, Επίσης ναι, και ναι. Το, το ίδιο βράδυ, το Σάββατο είναι και το συγκρότημα Επικα έχει live Τι μουσική παίζουν οι Επικα γιατί δεν τους ξέρω Είναι metal φάση, ο α, α, τελείως τελείωσε ευγάτο Ωραία, ωραία, μάλιστα Λοιπόν να πούμε και κάποια πράγματα για την uh, ταινία που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα 21 του Jump Street uh, Είναι ο τίτλο uh, της ταινίας Μία ταινία, εντάξει, εδώ βλέπω κάποιε αντιδράσει περίεργε. Όφυλα να κάνω μια παρουσίαση. Είδαμε το Avengers ε, χθε με τον Γιώργο, μα άρεσε πάρα πολύ. Εμεί θα μιλήσουμε όμω για το 21 Jump Street. Ο Τζένκο και ο Σμιντ είναι δύο αδέρφια τα οποία κάνουν όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον. Κάτι που φαίνεται από την προσήλωση που επιδεικνύουν την ώρα του μαθήματο και την προθυμία του να συμμετέχουν στι διάφορε σχολικέ εκδηλώσει. ή τουλάχιστον αυτή την εικόνα επιθυμούν να βγάλουν προ τα έξω. Καθώ στην πραγματικότητα οι δύο του αποτελούν μέλη μια ειδική ομάδα μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι, χάρη στο νεανικό του στυλ και την εφηβική του εμφάνιση, μπορούν να υποδηθούν με άνεση του μαθητέ γυμνασίου περνώντα απαρατήρητη. Γεγονό που του επιτρέπει να καταπολεμούν εκ των έσω την καλπάζουσα σχολική εγκληματικότητα. Μια ταινία η οποία έτσι δεν είναι μεταφυσικού ή εναλλακτικού χαρακτήρα. Τι μου έχει να πει τώρα, Γιώργο, που θα με ρεζιλέψει εντελώ θα παρέμβω ε, νομίζω ότι η ταινία της περίοδου που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων των παράξενων και των φίλων του παράξενου μάλλον πιο σωστά είναι το Προμηθέας του Ridley Scott μια ταινία που όχι απλά θα αναγεννήσει πιστεύουμε και ελπίζουμε την, το μάιθος του Άιλεν αλλά πιο σημαντικά από όλα φύγει με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο τη θεωρία των αρχαίων αστροναυτών καθώς ε, οι άνθρωποι ταξιδεύουν στο διάστημα για να βρουν την προέλευσή τους, α, τους πατέρες. Α, οπότε είναι μια ταινία που έχουν πολλές προεκτάσεις και είναι πραγματικά ψαγμένη. Το Προμήθους, όντως, είναι η ταινία η οποία προσωπικά εγώ θεωρώ την νούμερο 1 του 2012. Α, πρόκειται για ένα prequel του Alien, έτσι, όσοι θυμάστε τις, τις ταινίες αυτές με την Σίγκουρνη Βίβερ. Όντως την περιμένουμε με ανυπομονησία, αν δεν κάνω λάθος... Θα βγει μέσα στον Ιούνιο ή Ιούλιο Α, Θα την περιμένουμε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι Δεν, Η Αστρική Πύλη θα κάνει διακοπές Και την περίοδο καλώς την ανέφερες ε, τώρα Γιώργο Λοιπόν κάπου εδώ, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 12 Νομίζω, Αντρέα, ότι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής Αυτή ήταν η Αστρική Πύλη αυτής εβδομάδα, Μιλήσαμε για τη μαγεία Uh, είχαμε μαζί μας τον Γιώργο Ιωαννίδη από τη Θεσσαλονίκη Ήταν εδώ για τις ανάγκε του συμποσίου Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας Καληνύχτα από μένα και όνειρα μαγικά Πολύ ωραία, τον ε, όντως τον ευχαριστούμε ήταν, ε, Είναι χάρα μας, είναι από τις στιγμές που όπου μια live συνέντευξη στο σύντιο Δεν είναι κάτι τόσο συχνό εδώ σε αυτήν την εκπομπή Είμαστε και περίεργοι άνθρωποι Γενικά δεν θέλουμε πολλούς να μπλέκονται στα πόδια μας, νομίζω <laughs> Ε, κάναμε μια πολύ ώρα συζήτηση στο θέμα της μαγεία, ε, ε, Είναι ένα θέμα το οποίο όπως είπα και πριν δεν εξαντλείται στα πλαίσια μιας ελευθερφωνικής εκπομπής Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα από τα οποία ε, θα μπορούσαν να μας δώσουν περιέκταση για τη συζήτηση για πολλές ώρες Ωστόσο νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια ε, ε, ε, Αυτό θα το κρίνουν και οι φίλοι της εκπομπής ε, Προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιε αφορμές για παραπάνω έρευνα να πούμε και στους φίλους της εκπομπής ότι ο προσωπικός ιστότοπος του Γιώργου του Ιωαννίδη είναι το 3 το φι με pH. μπορείτε να το αναζητήσετε και στο google προσωπικό ιστότοπος Γιώργου Ιωαννίδη, γράψτε και θα το βγάλει όπου στην ουσία ο συγγραφέα και ερευνητής και αρχισδάχτης του περιοδικού Mystery κάνει την παρέμβασή του στη σύγχρονη πραγματικότητα με την δική του ξεχωριστή πινελιά, νομίζω το καταλάβατε και απόψε, και, και, όλες, τον... και σε όλες τις εκπομπές και είναι και συνεργάτη συνεργάτης μόνιμος Έτσι. εκπομπής, τον έχει ακούσει αρκετές φορές με τη στήλη του, το occult Panorama, παρο... το οποίο είναι στο... ένα ραδιοφωνικό blog στην ουσία για τον Το έθεσε πολύ ωραία. Λοιπόν, από όλους εμά εδώ στην αστρική Πύλη, καλή εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα Με ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα Που ανήκει στο χώρο της αναλλακτικής αναζήτησης Θα ανακοινωθεί περίπου στα τέλη της εβδομάδας Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και το upload Της εκπομπής για την Κούφια Γη Και την υπόγεια Αθήνα με τον Νίκο Λελούδα Ίσως και της εκπομπής που κάναμε απόψε Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι Το οποίο μπορούμε να το πούμε και γλυκό Γιατί όχι Καλό βράδυ και μην ξεχνάτε ότι η αλήθεια είναι εκεί έξω. Ατλαντής. Μόνο ροκ. Κι αν είναι τα αστέρια σου πεσμένα στη γη Και οι νύχτες σου εκλυπαρούν την αυγή Κι ο λαός αγάπησες μια σκάρτη ζαριά που έχει η θέλω. <Ρι> <Ρι> <Ρι>